Να πηγαίνουμε σιγά σιγά και εμείς yeah. Κρατάμε το έθιμο κάθε Κυριακή μετά τα σοκτώ Σήμερα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ αυτό από τον Αλμπέντο διότι με τέτοιο καιρό και νωρίς σχετικά που είναι μεγάλη ημέρα έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κύπρο. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα να κάνουμε με δύο... Με μεγάλα φίλους εδώ αδερφούς και δασκάλους το αντικειμενό τους Και το πιο πιθανό από όλα είναι να ψάξουμε να βρούμε το Pokémon Ξέρετε τώρα να ψάξουμε δύο ρίτσες τώρα εδώ να βρούμε το Pokémon Δηλαδή τη μαλακία του αιώνα Μετά θα έρθει ο Πικατσού, ο Σποκ, ο Φίλης Εξάλλου όλα τα Πόκεμον είναι μαζεμένα με στη Βουλή, δεν χρειάζεται να μαλακιζώσετε με τα κινητά που γίνεται τη Κακομήρα. Για να βρείτε τα πόκεμον, είναι μέσα στη βουλή. Εκεί είναι τα πόκεμον. Και κάπου είδε το μάτι μου σήμερα στην τηλεόραση, κάποιον δεν θυμάμαι ποιον σοβαρό, και λέει κοιτάχτε τους μαλάκες, τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν Αντιλαμβάνεστε γιατί βγαίνουν αυτοί που βγαίνουνε και τραβάτε αυτά που τραβάτε. Εγώ δεν τα τραβάω, τραβάω άλλα πράγματα. Ας πούμε... μου Στην Ελλάδα λέγεται Μαλάκεμον Λοιπόν, επαναλαμβάνω μια μεγάλη καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη, από τις Αζόρες, από τις καδιναδικές χώρες. Βαράντα τηλέφωνα, δεν μπορώ να μιλήσω τηλέφωνα. Δηλαδή. Τι έχει μπει, μπει και λάθο τραγούδι Κάτσε μισό λεπτό μισό. Εδώ είμαστε Βάνα και τα τηλέφωνα και έχω τρακ Ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα η οποία δεν σπάει ούτε το καλοκαίρι από τη Νέα Υόρκια, τι Αζόρε, τι Σκανδιναβικέ χώρε, Κεντρική Ευρώπη, Ιταλία, Κύπρο και από τη Σπάρτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ακούγεται βέβαια ότι μα ακούνε Βουλγαρίε, Ρουμανίε κλπ. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Πικατσού και το Πόκεμον. Ξεκινήσουμε, μην καθυστερούμε. Πήγε 8 και κάτι, 8 και 20. Τόσο έχω κοντά μου σε δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή. Τον αδελφό φίλο δάσκαλο, ακαδημαϊκό ιστορικό συγγραφέα κλπ. Και, και τα λέμε αυτά για να μαθαίνουμε με πιο συζητάμε δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Το ελευθέρητο διαμαντάρα. Και ένα φίλο εδώ παλιό που ανοίξει την ομάδα του Αλμπέντο και ασχολείται με ιδιαίτερα πράγματα. Θα μας πει στη διάρκεια της το φίλο μου τον Γιώργο, τον καλοκεράκι και καλησπέριζο... Παρακαλώ Δεν μιλάει κανείς Να καλησπέρισουμε Αν κύριε για Παρ' το πιο κοντά αυτό έτσι Αγαπητέ Γιώργο καλησπέρα πω... Χαίρομαι που σε βλέπω εσένα γιατί έχουμε να τα πούμε καιρό Έχει εμφανιστεί εδώ Αλλά σήμερα τα πούμε από την αρχή Γιατί έχουμε και καινούριο κόσμο μέσα και λοιπά, Με τι ασχολήσουν κλπ Πολύ ευχαριστώ Λοιπόν Κύριε καθηγητά να καλλισπερίσω κι εγώ ναι. ανά την υφήλιο τους φίλους του Αλμπέντο που μας παρακολουθούν Μάλιστα. και να ξεκινήσω από την Καλιφόρνια να ανεβώ στη Μινεζώτα Ά, να, να πάμε στην Αλμπέρτα στον Καναδά στην Μεγάλη Ελλάδα και στη Σικελία και ερχόμαστε στην Ελλάδα να πάμε... Συννομή στο... με διαστημόπλιο κινείσαι με υπέρ ταχύ, ταχύπλων Υπερταχή πλέον. Υπερ νοητικόν όχημα. νοητικόν όχημα. νοητικόν όχημα. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Να, να πάμε πάνω στο φίλο μα τον Αστέριο στο Λαγκαδά, να το χαιρετήσουμε. Έ, ε, αδέρφια μα εκεί, Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλονίκη κλπ. Να περάσω από την καβάλα στου καλού φίλου όλου εκεί με τα τρία-τέσσερα φιλοσοφικά σωματεία. Που κάνουν πολύ, πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Να πει στου φίλου σου αυτού να μα στέλνουν εδώ τι εκδηλώσει του, να τι περνάμε από το ραδιόφωνο, λεφτεράκι Μα τι περνάω εγώ που είμαι τακτικό μέλο. Για Ντάξει. να μαθαίνει ο κόσμο τι γίνεται και στην επαρχία που δουλεύει ο κόσμο. Ναι, ναι, μπήκανε τώρα όλα τα διαστημόπλια εδώ. Μπήκε τώρα ο άλλο Αψαγίου Θεοδόρη. Κατεβαίνουμε <coughs> στην Αττική και να περάσουμε από την Κυψέλη να oh. πούμε. Εκεί. Το χωριό μου, το, χωριό σου, το παλιό, το καλό, το δικό σου χωριό ναι. και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας έχουν να είναι υπερήφανοι διότι είναι Έλληνες και ακούνε Αλμπέντο και ότι σύντομα, <laughs> σύντομα θα δικαιωθούν ο καιρός ίγκι και όχι αλλά Λιακόπουλο ναι. αλλά ορίμασε κατά Αριστοτέλη θα τα πούμε σήμερα αυτά. Για ναι, όλα... να μην πέσει σαν οίκο και πάθουμε κανιά ναι. ζημιά. Θα πάθουν οι οικέ τη ζημιά. Εμεί ε, όχι. Εγώ δεν κινδυνεύω, είμαι χειρουργημένη. <laughs> Για του υπόλοιπου μιλάμε τώρα. Οι υπόλοιποι Ωραία. να φροντίσουν τα του εαυτού των. Ωραία. Λοιπόν, να αρχίσω από σένα, να κάνουμε έτσι μια συνέχεια και μια σειρά με τα θέματα που θίξαμε την προηγούμενη Κυριακή Λευθερή μου. Ναι. Πε μα πιο ολοκληρωμένα λοιπόν τώρα. Ε, πως βλέπεις τα πράγματα σε σχέση και με τι εξελίξει στη Γερμανία τι πρόσφατες από σήμερα χτέ και λοιπά και με την Τουρκία ένα σύνολο Θα βγάλε πώς... μας μια Τελε, απόψη Τελευταία στιγμής νέο είναι ότι ένα στην Φρακφούρτη με μια ματσέτα μεγάλο ή μη, ή, ή μη μαχαίρι μεγάλο που κόβουν ματσέτα είναι αυτό που με στη ζούγκλα που κόβουν τα κλαριά ένα για τα γάνια, Έ, Έσφαξε τρει Γερμανούς όταν πέρσι είχα δει ότι περιμέναν οι γερμανιδούλε οι ξανθούλες, οι γαλανομάτες τους μελαχρινού να τους δώσουν το welcome keys, το φιλί του κολοσόρισες, είπα όλοι αυτοί θα το μετανιώσουν πολύ σύντομα όταν θα αρχίσουν να τους κόβουν τα κεφάλια. Διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να ταυτιστούν οι δύο αυτέ νοοτροπίες, οι δύο αυτοί λαοί, οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί, όχι ως προς την θρησκεία, αυτό είναι άλλο όχι θέμα. Όχι ως προς το μενταλιτέ. Ό, οι είναι εντελώς πολιτιστικά, ναι. κοινωνικά, Έτσι. ηθικά, ε, μορφωτικά, δεν μπορούν να ταυτιστούν. Είναι... Δεν μπορεί να διανοηθεί Άραβας εστί δημοκρατία, δεν μπορεί να, να το διανοηθεί. Λοιπόν οι άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα θα τρελαθούν σιγά σιγά και θα αρχίζουν να τους φάζουν. Και όταν έκανα μία επιστολή και είπα θα το μετανιώστε όταν αρχίσουν να πέφτουν τα κεφάλια σας, τότε θα σκεφτείτε τι κάνατε. Μου είπαν Αυτοί ότι νομίζαν ότι θα πέφτουν τα κεφάλια των άλλων νόν. Ότι είμαι α ακραίος. Δεν σκεφτείχαν τα δικά του. Τώρα τρέχουν και δεν προφτέλουν και ακόμη είμαστε στο Πρελούδιο. Εντελώς, εντελώς στην αρχή είμαστε. Στο Πρελούδιο. Τι λέτε. Όσον αφορά την Τουρκία. Μάρσα. Απεκαλύφθη πανηγυρικά ότι ο Ερντοάν... Ο κομπλεξικός αυτός ο άνθρωπος, ο ημισχυζοφρενής, είχε οργανώσει τα πάντα και η δική του σύμβουλοι οργάνωσαν αυτό το αποτυχημένο, εν για να του δεθεί η ευκαιρία να καθαρίσει όλους τους αντιπάλους του στρατιωτικούς, δικαστικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, όλους. Εγώ να... είδα μια ανάρτηση στο Ιντερνετ ναι. Λευθέρη και έλεγε οι οργανωτέ του Όσκαρ έχουν μείνει πίσω Δηλαδή ο Ερντογάν είναι μπροστά από το Χόλιγουδ μπροστά, μπροστά διότι ο Ερντογάν μην ξεχνάμε ότι είναι ποντιός Πονηρός ποντιός ναι. Λαζός είναι την καταγωγή ναι. τη είναι από τον παππού του η καταγωγή Έφυγε από πολύ φτωχόπεδο και βρέθηκε στα ύπατα αξιώματα Και αυτή τη στιγμή αλλάζει και το σύνταγμα που ήθελε Και θα γίνει ο απόλυτο. Σουλτάνος Να σας πω και την εξή πληροφορία Όταν εδώ έπαιζαν τον Σουλεϊμάν Το Τον μεγαλοπρεπή μάλιστα. Φώναξε όλους τους Ενώ τους είχε χρηματοδοτήσει Φώναξε όλους τους Συντελεστάς τους επέπληξε Τους έβαλε και φυλακή Διότι εκπόρνευσαν τον Σουλεϊμάν Που ήταν τρομερός πολεμιστής μα... Και λέει τι πράγματα είναι αυτά Αυτοί μα πήγαν στη Βιέννη δεν καθόταν με στο χαράμι μόνο με τις γυναίκες ναι. και τις δολοπλοκίε, Τι κάνατε εσείς. Και του είπαν αυτό θέλει ο κόσμος να βλέπει, αυτό πουλάει. Και είχαν την καλή απάντηση. Ο κόσμος ξεγελάστηκε με αυτό το... το κινητό που βγήκε και μιλούσε και είπε βγείτε στο δρόμο. Ο κόσμος βγήκε στο δρόμο. Το αλλά οποίο το έχει... κυνήγαγε αυτός πριν. Α, Δεν και τώρα ή τώρα αρχίσαν τα χειρότερα. Βγήκε ο κόσμος να στηρίξει έναν δικτάτορα και ενώ απειγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις οι δικοί του μπορούν να συνέρχονται και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει πάνω από 120.000 είναι ή πρόγραφες οι συνωμοσία του Κατηλίνα είναι οχριά μπρο σε αυτή την διαδικασία που έκανε αυτός ο άνθρωπος Με δημοκρατικές διαδικασίες να το πούμε Ναι, ότι έχει τη στήριξη του κόσμου Ναι Τώρα, αν σκοτωθήκαν και 500, 000, 2.000, είναι δεν είναι σημασία. Δηλαδή, α, έχει α, είναι αυτά. Δεν, δεν είναι, είναι παρά πλευρές ναι, ναι, ναι. Η Ελλάδα ενέχεται να μπλέξει άσχημα, διότι θα ζητεί τώρα τους και υποσχέθηκε ο Τσίπρας ότι σε 15 μέρες θα σου δώσω τους στρατιωτικούς. Εάν τους δώσουν θα είναι έγκλημα, Θα τους κάνει σουβλάκι; διότι δεν εκδίδεις, δεν δίδεις κάποιον ο οποίος πηγαίνει να κινδυνεύσει και να υπάρχει και θανατική ποινή και να βγουν και οι μουφτίδες να πούνε και ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπόλεως ότι αυτοί δεν θα ταφούν με θρησκευτικές διαδικασίες θα τους πάμε σε μια χωματερή χώρια που θα είναι το νεκροταφείο των προδοτών Ωραία. θα κα... κατήργησε και το άρθρο το οποίο έλεγε ότι έχουν όλοι η βουλευτή ασυλία και το κουρδικό κόμμα που κατόρθωσε και πήρε 10% με τις ψήφου των Κούρδων τη Γερμανία και μπήκε στη Βουλή, έχει μαξιλάρι, σκαλοπάτι, 10% εκεί. Εμεί εδώ έχουμε τρία που έπρεπε δύο. να το κάνουμε πέντε και θέλουν να το καταργήσουν. Η μικροπολιτική, όλοι αυτοί οι αρουραίοι μέσα εκεί, τα πόκεμων που γυρίζουν. Α, στη Βουλή. Ο, ο, ο, μπράβο, θέλω να παρακολουθήσει τι λέμε. Τα απόκαιματα, λε. Όλοι αυτοί οι ερουραίοι θέλουν να το καταργήσουν για να βάλουν τα αποκόμματα όλα μέσα και να γίνεται να συμφερτό και κάθε τρει μήνε να έχουμε αλλαγή πρωθυπουργού. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα αυτοί όλοι θα πάνε μέσα. Όλοι οι βουλευτέ θα, θα έχουν ασυλία. Η δική θα... του, όχι η δική μα. Η δική του, η δική μα του... Έπεται ούπο καιρό για του δικού μα. Δεν το βλέπω. Ε. Έχει ο καιρός γυρίσματα Μακάρι. Και εκεί τώρα θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι Η Ευρώπη λέει ότι αν αναστήλεις εσύ τα άρθρα του συντάγματος Αν κι και εμείς την διαδικασία της Ισόδου. ενσωματός εισόδου ναι, ναι. Της ενσωματός εόσου, δεν το θέλει κανείς να το βάλει μέσα. Με αλλά είδες τι λέγανε πριν τρεις μήνες, θα του δίνουν ελεύθερα να μπαίνουν μέσα χωρίς Έτσι βίζα. Έτσι λέγανε οι Τούρκοι. Χωρίς βίζα και δεν η Αυστρία, βίζα Η Αυστρία δήλωσε, αν το βάλετε φεύγω εγώ. Οι Ιταλοί το ίδιο που μιλάω, ε. δεν τους θέλουν. Ε. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια του δώσανε πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για να οργανώσει τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Ε, τι οργάνωσε, παιδί μου, ο άνθρωπο δηλαδή, κάτσε το ICI. Για... Καταλάβατε τώρα. Ε, και έχει να παίρνει, Θα πάρει και 6 δι για του πρόσφυγε, θα πάρει και άλλα 4,5 έχει να παίρνει για τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Ναι. Πού πάμε. Δηλαδή, δεν πού εκ, πάμε. Εκτρέφουν ένα τέρα, το οποίο εάν κάνουν τη βλακεία να το βάλουν μέσα, πράγμα απίθανο θα διεννηθεί η Ευρώπη, διότι 80 εκατομμύρια χαχόλοι θα πλημμυρίσουν τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Πάντως για να πάμε και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Παρουσιάσουμε. Πηγαίνουμε μισό λεπτό, μισό, παρακαλώ, λεπτό, παρακαλώ. μισό λεπτό, Το κακό για μα είναι ότι και για την Ευρώπη ότι οργανώνει ένα μουσουλμανικό φανατικό κράτος τύπου ΆΙΣΙΣ, ΣΟΟΝΗΤΙΤΙΚΟ, το οποίο θα είναι μεταξύ. Το καλέσουν σουνητικό είναι από το Σουνιό. Ναι, που, είναι, που είναι. Η, η αίρεση ισχυρή. Για αυτός... να τα λέτε αυτά, να τα ακούει ο κόσμο. Αυτό οργάνωσε το Άισι, με αυτό είχε τα ραβέρια που έπαιρνε το κλεμμένο πετρέλαιο από εκεί πέρα και τον κατέστρεψε ο Πούτιν, του έκαψε δύο χιλιάδε φορτηγά μεγάλα που κουβαλάγαν συνεχώ το κλεμμένο και πετρέλαιο. Και ο οποίο δεν έχει βγει να μιλήσει ούτε μισή ρίλο. Ο Πούτιν τώρα. αναμένει. Αναμένει και αναμένει, διότι. Ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο ο Ερντογάν Αν αναμένει, είναι αναμένη δηλαδή, έχει ανάψει. Αναμένει, ο Πούτιν. Θέλει να κλείσει την έξοδο από το Βόσπορο και ανοίγει μία παράπλευρη άλλη, μεγάλη, ναι, ναι, ναι, ένα, άλλο, ένα κανάλι. άλλο κανάλι ανοίγει, για να μην υπόκειται στη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου. Ε, εκεί πλέον θα είναι ότι μωρένει κύριος, ον βούλεται αυτή είναι η προσωρινή τοποθέτηση και θα πούμε, θα πούμε παρακάτω για τα υπόλοιπα. Να παρουσιάσουμε λοιπόν το φίλο μα τον Γιώργο τον Καλογεράκη. Είναι εδώ αδερφό σε συνεργάτη. Έχει έρθει πάλι στην εκπομπή. Μερικοί πάλι θα το θυμούνται. Έχει έναν καιρό λόγω επαγγελματικών υποχρώσεων. Ο καλησπέρα, Γιώργο. Πώ είσαι, Γενικό. Ε, είμαι πάρα πολύ καλά Χρωματάκι, βλέπω. Εντάξει. Είναι αντανάκλασσα, το τιμώνει. Εξαντανακλάσσο είναι, εξαντανακλάσεις είναι... Εξαντανακλάσεις. το χρώμα. Πώ πα. Ε, Καταρχά, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά για δεύτερη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου του 2015. Έλληνε προ τον κύριο Ισνάπη. Όπου ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Δεν περίμενα τέτοια διαδραστικότητα mm. τη εκπομπή των αγνώστων επισκεπτών. Και θα έλεγα και Γενικότερα. αρκετό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Εγώ να δει τι σέπραξα μετά και που μου λέγανε, και δεν ήξερα καν εγώ το θέμα, το θυμάσαι, το είπα στον αέρα. Που ασχολείσαι, τα ναι, πούμε τώρα βέβαια, ναι. και είχα τηλέφωνα και κόσμο. Μέχρι και τώρα για τι ανακοινώσει που έκανα, ναι. και ότι ασχολείσαι με τη ραδιαισθησία και τη θεραπεία μέσω του εκκρεμού κλπ. Και, και είχα τηλέφωνα, δηλαδή, υπάρχει κόσμο που ψάχνεται προ όλε τι κατευθύνσεις και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο εγώ δεν το γνώριζα πριν το αναφέρει εσύ δημοσίω. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά και τον ελευθερό Διαμαντάρα. Του οποίου έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μαθητής του. Μάλιστα. Ε, στη σχολή γενικότερα της ελληνικής θέασης και α μου επιτραπεί από του ελληνικού στοχασμού και διαλογισμού. Σωστό. Αυτό έτσι πιο σωστό είναι έτσι. Και βρίσκομαι στη διάθεσή σας και στον ακροατό να χαιρετήσω την απανταχού ελληνικότητα. Έτσι. Ε, όπως είπε και ο δάσκαλος, ε, ήδη θέλω να πιστεύω δουλεύουν κάποια άλλα δίκτυα φωτό, Οι Έλληνες αλλά επειδή ε, έχει πιο πολλά να μα πει σε αυτά τα σημεία ο δάσκαλο για μοντέρα θα μεταφράσει. Θα μιλήσει, θα μιλήσει, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, αφού όμω πει, πριν πάμε στο διάλειμμα, ε, τι ακριβώ είναι αυτό που ασχολείσαι το οποίο θα αναπτύξουμε αμέσω μετά αυτό, σε πρώτη φάση, γιατί το ξέρει ο κόσμο. Λοιπόν, ασχολείσαι με τη ραδιοσία, αν το λέω καλά ναι. και θεραπείε μέσω του εκκρεμού. Μάλιστα. Πέσω λοιπόν σε τίτλου. Ωραία. Πάμε διάλειμμα για να το αναπτύξουμε ύστερα Ωραία ε, Βρέθηκε στο δρόμο μου σε, Στο δρόμο του κάθε αναζητητή Πάντα βρίσκεται κάτι ε, Να πω επίγραμματικά και Όσο πιο απλά μπορώ Τι είναι η ραδιαισθησία Ακριβώς Ας δώσω ένα γενικό ορισμό Είναι η ακριβής διάγνωση Κάθε είδους ψυχοσωματικής Φόρτισης και επιβάρυνσης Σε ενεργειακό και φυσικό επίπεδο Ναι τόσο από εξωτερικούς, όσο και από εσωτερικούς παράγοντες, ναι. σε ανθρώπους, ζώα, χώρους, καταστάσεις. Και από εκεί πέρα ξεκινάει η θεραπευτική εξισορρόπησή τους και αποκατάστασή τους mm -hmm. με τη βοήθεια ειδικών εκρεμών, τα οποία εκπέμπουν συγκεκριμένες δονήσεις. Παύλα συχνότητε, όχι, δονήσεις. Συχνότητε, εκπέμπουν σε κάποιε συχνότητες. Μάλιστα. Ε, είπαμε και τον Νοέμβριο ότι υπάρχει ένας κοσμικός νόμος των δονήσεων Τα πάντα δονούνται Σωστό Τίποτα δεν μένει ακίνητο Και αυτή είναι η επιγραμματική περιγραφή της δράσης της Υσίας, Για την οποία ό,τι θέλεις μπορούμε να το Θα αναλύσουμε Θα το πούμε αμέσως πάω ένα μουσικό διάδειμο αγαπητοί φίλοι Ειδικά αφιερώμενο τραγούδι αυτό Και επανερχόμεθα Θα πάμε σήμερα, ροκοειδός, ραμπλόν, λετζέπελιν, albedo14.com και άγνωστοι επισκεπτε όπως κάθε Κυριακή στα στασω8. Λοιπόν, έχω κοντά μου εδώ δύο φίλους αγαπημένους, τον Γιώργο τον Καλογεράκη και τον Ελευθέριο τον Διαμαντάρα. Και θα πούμε πάρα πολλά σήμερα, πολιτικοκοινωνικά και όχι μόνο. Λοιπόν, Ζόρς, ξεκινά από σένα τώρα να μπει περισσότερο αναλυτικά μας ακούνε φίλοι που δεν το ξέρουν και το θέμα άσχετα από που είναι πολύ, κάνει μια τοποθέτηση τι είναι αυτό το πράγμα και που βοηθάει Η ραδιοσυσία ναι. είναι μια μέθοδος ενεργειακή όσο μπορώ να πλουστέψω στο λόγο ότι η διαδικασία αυτή ναι. ε, λειτουργεί μέσω κάποιων ε, ολογραμμάτων με κάποιους ειδικούς χάρτες και κάποια ειδικά εργαλεία τα οποία λέγονται αβράμετρα και εκρεμή. Πάνω απ' όλα όμως λειτουργεί μέσω του χρήστη. Διότι για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κάποια κύματα, κάποιε συχνότητες, κάποιε δονήσει, mm -hmm. πρέπει να περάσουμε μέσα από το χρήστη. Α, μετά από το χρήστη υπάρχουν τα συγκεκριμένα ψυχοτρονικά εργαλεία ναι, της ράδιας θησίας ναι. τα οποία είναι τα συγκεκριμένα εκκρεμή τα εκκρεμή αυτά όπως είχαμε πει δεν είναι το απλό κρεμές που είναι ένα απλό μενταγιόν που πέφτει και γυρίζει. Ναι, ναι, ναι. είναι μεγάλες σφαίρες μπάλες λίγο μεγαλύτερες από τις μπάλες του τέννις μάλιστα έτσι να το πιάνω να το ειδικά κατασκευασμένες ναι. ε, Σφαίρε οι οποίες συντονίζονται σε κάποιες ειδικές μετρήσεις που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρικό-μαγνητικό και ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Ναι. Ε, θα μου επιτραπεί να πω ότι κάθε σφαίρα, μπάλα, είναι μία απεικόνηση της Γης. Ε, άρα λοιπόν, συντονίζονται τα εκκρεμή. Σε ηλεκτρομαγνητικούς ηλεκτρικούς και ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς σε, σε άξονες Και σε ειδικά χρώματα, ακτίνες και κόμβους ε, Ίσως ακούγεται αυτή όλη η ορολογία Εδώ δεν ακούγεται τίποτα περίεργο, το ξέρεις Γιατί κάνουμε ναι. όλο τέτοιε εκπομπέ, Οπότε ακούμε κάτι καινούριο ναι. Αλλά εντάσσεται χοντρικά μέσα mm -hmm. στα αναλλακτικά που λέμε ναι. Οπότε... Θέλουμε να τα ακούσουμε, να, γίνουμε... να, να καταλάβουμε δηλαδή περί τι ως πρόκειται αυτό Αυτά είναι τα εκκρεμή που τα περιέγραψα θεωρώ, στο σημείο όσο πιο κατανοητά γίνεται. Ωραία. Από κει υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ολογράμματα και χάρτες ναι. με τους οποίους εντοπίζεις την πληροφορία. Mm -hmm. ε, υπάρχει κάποιο, ένα άλλο όργανο που λέγεται δείκτης ή ο δέκτης που είναι ένα... Άλλο όργανο, το οποίο το έχω και μαζί μου εδώ, βέβαια, μπορούμε να το δούμε μόνο εμεί. Το... το χειμώνα θα, το... θα έχουμε και εικόνα και θα κάνουμε και, και, και τηλεοπτικό. Βέβαια, έχουμε web TV, Όλες. δεν το έχουμε ενεργοποιήσει. Αλλά πάμε, η Άρα περιγράφη λοιπόν... είναι καλή. Άρα, λοιπόν, διαδικαστικά εργάζεται ο χρήστη τη ραδιοσυσία με κάποιου χάρτε και ολογράμματα. Έχει ένα όργανο που λέγεται αυράμετρο, το οποίο είναι ο δέκτη που εντοπίζει την πληροφορία ναι. του προβλήματο. Το πρόβλημα είναι, όπω είπαμε πριν. Οι ψυχοσωματικές, ενεργειακέ φορτήσεις, οι εντάσει οι ανισορροπίες, οι δυσλειτουργίες Δηλαδή, δηλαδή να το πιο απλά Εσύ ασχολείσαι με αυτά Εγώ έχω κάποιο χ πρόβλημα Ωραία. Ας πούμε ψυχολογικό Το Λέρω πρόβλημα τι είναι το πρόβλημα Έρχομαι σε σένα, εντό εισαγωγικών τώρα mm -hmm. Και σου λέω Γιωργάρα, με απασχολεί αυτό mm -hmm. Εσύ τι κάνεις Εφόσον Εσύ κάτι... δηλαδή ο όποιο. Γιαν το προσωπικό, αλλά λέμε. Εφόσον κάποη σε απασχολεί και έρχεσαι να το συζητήσουμε και να το δούμε μέσω τη δραδια οδού, ναι. από εκεί πέρα ξεκινάμε να κάνουμε κάποιε συγκεκριμένε μετρήσει ναι. γύρω από σένα. Μάλιστα. Ή γύρω από το χώρο. Σου. Μάλιστα. Ή και ευρύτερα γύρω από τον κύκλο σου των ανθρώπων που συναντρέφε. Διότι διαδραστικά είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Έτσι. Και άλλοι λέω επιδράμε και. Άλληλο επηρεάζόμαστε Σωστό Αν είναι σωστές οι εκφράσεις ε, Η μέθοδος αυτή καθ' αυτή αγαπητέ Γιώργο Είναι βιωματική και εμπειρική Ωραία Άρα εντοπίζεται η πληροφορία Αν ε, να κάποια πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουν Βλέπω τα κέντρα δύναμης στα 7 τσάκρα που λέμε, που λέμε Αν είναι μπλοκαρισμένα εντοπίζω... Αυτά τα δείχνει το ΕΚΡΕΜΕΣ Αυτά τα, αυτά τα εντοπίζει ο δείκτης, ναι. γιατί ο χρήστη κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, Μάλιστα. λαμβάνει την απάντηση, η οποία βρίσκεται στο χάρτη στο ολόγραμμα, Σωστό. και τη συγκρατεί αυτή την πληροφορία. Αφού λοιπόν εντοπίσει τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιες δονήσεις κινείται και συχνότητες ο, στην γλώσσα τη δική μας το λέμε ο μάρτυρας, ο οποίο έχει... Κάποια συγκεκριμένη ανησυχία, ένταση, φόρτιση. Δηλαδή εγώ που έχω έρθει σε σένα. Εσύ που, που έχει σε μένα διότι όπω κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μπάνιο για να καθαρίσουμε. Έτσι, έτσι. υπάρχουν και ενεργειακά σκουπίδια να το κλάκια. Τα εδώ. οποία πρέπει να καθαρίσουμε. Όλοι έχουμε βρεθεί θέση να πούμε δεν αισθάνομαι καλά, δεν είμαι καλά ναι. ή νιώθω μια αρνητική. Ναι, αρνητική ενέργεια ναι, ναι. ή κάποια πράγματα με αποσχολούν. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η πληροφορία καταγράφεται που βρίσκεται ο χρήστη με απαντήσεις που δέχεται από τα όργανα τα οποία χρησιμοποιεί και από τους χάρτες, οποίους, οι οποίοι είναι πάνω από 20-25 χάρτες, είναι μια διευρυμένη κατάσταση πληροφοριών. Mm -hmm. Και μετά αρχίζει και αναλαμβάνουν τα εκκρεμή. Ζητάει από τα εκκρεμή συγκεκριμένη δόνηση. Η δόνηση έχει τρία σκέλη. Mm -hmm. Έχει, όπως είπαμε, τον ηλεκτρικό μαγνητικό και τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό, mm -hmm. ε, τα οποία έχουν πυρήνα ε, ένα γενικότερο βαρυτικό πεδίο και ζητάει μαζί με το, εκτός από τον παλμό, τον ε, ηλεκτρικό, όπως είπα, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό παλμό και με Ζητάει μια συγκεκριμένη ακτίνα χρώματος, η οποία είναι αποτυπωμένη πάνω στη σφαίρα την μπάλα του εκκρεμούς ναι. και αφού την λάβει, λάβει τα στοιχεία της δόνησης τη συχνότητα το εκκρεμές ενεργοποιείται. Αυτό εκείνη την ώρα αναλόγως Το μεγάλο κρεμές αρχίζει και πάλετε Μόνο του μόνο του. Κινείται ελικοειδός, σπυροειδός ναι. Από τα αριστερά προς τα δεξιά Με δεξιόστροφη πορεία Άρα πορεία θετική και όχι πορεία αποδόμησης ναι. Διότι δεν επιτρέπεται και δεν θα σε αφήσει Να το, να το κινήσεις αριστερόστροφα Γιατί τότε σημαίνει ότι δουλεύει Με το αντίθετο ναι. Δεν όχι. είναι δηλαδή πρώτη φορά αριστερά το εκρεμές Όχι, Έτσι. το εκρεμές πηγαίνει μόνο δεξιά Α, Γι' αυτό λέμε να σου έρθουν όλα δεξιά ναι. Δεν έχω ακούσει αυτή η φίλη ποτέ Καμία ευχή από κανένα συγγενή Να λέει να σου έρθουν όλα αριστερά ναι. Μόνο από εκεί καταλαβαίνετε τη μαλακία Που τους δέρνει Στα πόκεμον, μιλάμε για τα πόκεμον Σήμερα τα που είναι η μόδα ναι. Είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά λοιπόν κινείται δεξιόστροφα ε, Το εκρεμές. Πάλετε. Πάλετε. Κάποια ιδιαίτερη πληροφορία την οποία έχω για κάποιου πιο ειδικούς ηλεκτρονικούς μηχανικούς η συχνότητα που πάλετε είναι στα 1024 Hz είναι 10 στην 24, στις 24 ναι. και από εκεί πέρα η όλη κίνηση του εκκρεμού, τα οποία σημειωτέων οι ονομασίες τους είναι προμηθέας κέρμης και αν θέλω μπορώ να πω την καταγωγή τους ναι, να για να το καταλάβουμε. είναι ελληνική γνώση, είναι ελληνική μέθοδος. Ε, προέρχεται από κάποια βαθιά παράδοση του Ερμήτου Τρισμέγιστου και των Αλεξανδρινών ετών. Α, μπράβο, κούμπωσέ το. Ναι. Να ε, δούμε ο... πώς λειτουργεί και η, η κατάσταση αυτή. Το ονομάζονται Προμηθέας και Ερμής, Τάικρεμή. Ναι με την κίνηση λοιπόν των εκκρεμών της πυροειδή, την ελικοειδή, τη δεξιόστροφη για όσο διάστημα χρειαστεί μαζί με την με τη ζήτηση, με την προσευχή με την επίκληση του χρήστη ε, θεωρούμε σε ένα άλλο εναλλακτικό επίπεδο ότι διαμορφώνονται και ενεργοποιούνται κβαντικά κάποια σωματίδια τα οποία αυτά μεταφέρουν την πληροφορία ναι. και σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο για μας, ε, προκύπτει μια διαδικασία αποκατάστασης και εξισορρόπησης. Η οποία μπορεί να είναι, άμα έρθω εγώ και με, μου κάνεις θεραπείες αυτές, δεν ξέρω αν κάθε μέρα ή πώς, σε τι τακτική χρονική ο, Όποτε γίνεται. το ζητήσει ο... Αλλά σε πόσο καιρό αν έχω ένα χι προβληματάκι και λοιπά, μπορεί να είμαι καλύτερα, Πού θα αναλύσουμε και άλλα πιο ιστοί. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον ενεργειακά και εναλλακτικά χρειάζονται 21 ημέρε, ναι. ώστε να... Ή σημασία το νούμερο. Σημασία το νούμερο ώστε να μπορέσουν να εκδηλωθούν αυτές οι καταστάσεις στο πεδίο εδώ το δικό μας, στη δική μας συνέστηση, στη δική μας συνείδηση, στη δική μας πραγματικότητα. Δεν μου λες, αυτό υπάρχει περίπτωση γιατί εγώ, όπως ξέρεις, οργανώνομαι τώρα για τη νέα σεζό Υπάρχει τρόπο παρουσίαση σε κοινό, σε φίλου ή εν είδη σεμιναρίων για να καταλάβει κανεί περί τίνο πρόκειται, ή μόνο προσωπικά μπορεί να λειτουργήσει κανεί και να κάνει θεραπείε κατόπιν ραντεβού, α πούμε. Σε γνώρισε και λέει, κύριε Γαλογεράκη, θα έρθω αύριο σπίτι σου. Λέω ένα παράδειγμα. Ε, να κάνω αυτή τη θεραπεία 21 μέρες, Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Πώ μπορεί να το λειτουργήσουμε το χειμώνα να το κάνουμε πιο ευρέω γνωστό. Το βέβαια. Εβραίος με Ι και όχι με Β. Ε, όπως είπα και εγώ προηγουμένω, βρέθηκε στο δρόμο μου. Τυχαία ή όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα. Ε, Άρα λοιπόν είμαστε ελεύθεροι, ανοιχτοί σε... και καλούμε οποιονδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται. Ναι. Είτε να έχει μια συνεδρία, α το πούμε έτσι, τη για εντοπισμό και σε δεύτερο επίπεδο, εάν χρειαστεί και αποκατάσταση. Ναι και αν κάποιος ενδιαφέρεται και πάρα πολύ είμαστε διατηθμένοι να παραδώσουμε και αυτή τη μέθοδο, δεν είναι δική μας δεν την, να την μόνος του. με μια μορφή όπως είπε σεμιναριακή με μια μορφή ναι, να, να, να, να, το κατέξ, να το κατέχει το έργο με μετά. μια μορφή ισότιμων εταίρων, ας μου επιτραπεί mm -hmm. να υπάρξει αυτή η μεταφορά, όποιον θέλει Ωραία. Υπάρχουν κάποιες βαθμίδες και επίπεδα τις Εγώ τις... πήτη δεν σε ρώτησα Για να δούμε πώς μπορούμε yeah. αυτό να το λειτουργήσουμε Το χειμώνα που κάνουμε ένα, μια αναδιοργάνωση Και θα είμαστε πολύ καλύτεροι Και πιο πολύ συμμαζεμένοι είναι. Άρα λοιπόν και σεμινάρια φροντιστήρια μπορούν να γίνουν Να, παραδοθούν, να παραδοθεί αυτή η γνώση Μπράβο. Άρα και να γίνουν συνεδρία εντοπισμού Και αποκατάστασης Προσωπικές Έλα ελευθερή για πες. Επ' αυτού ναι. θέλω να τονίσω το εξής, ότι όλοι οι φιλόσοφοι προσοκρατικοί και οι μετασοκρατικοί ήταν φυσιοδήφες και το πρώτο βιβλίο που έγραφαν σχεδόν υποχρεωτικά ή το περιφύσεως που εξηγούσαν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι φρέσκες δικές μας επινοήσεις, προέρχονται από εκεί. Γιατί είναι θαμμένα όλα αυτά, Λευκή Βίβλο. Θα, θα το δούμε αυτό. Α, μάλιστα. Τώρα, αυτό. Τι είναι απλά για να καταλάβει ο κόσμο. Μάλιστα. Η ραδιασθησία είναι μία τέχνη ή τεχνική ανείχνευση και μέτρηση με βάση τι υπερφυσικέ αισθήσει του ανθρώπου. Εκτό από τι πέντε αισθήσει, ο κάθε άνθρωπο τι οποίε ανείχνευσαν οι προσοκρατικοί και τι όρισαν, και μάλιστα μα έδωσαν και τον ορισμό του και την παρατήρηση. Προσέξτε, Πολλάκι, οι αισθήσει απατούν. Είπαν και κατανόησαν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλε υπερεσθήσει, ναι. τι οποίε δεν τι βλέπουμε, αλλά αυτέ μα δίνουν πληροφορίε. Τι ονόμασαν υπερεσθήσει. Όταν ο μέγιστο των φιλοσόφων και ο θεμελιωτή των επιστημών, ο Αριστοτέλης, έθεσε του όρου είπε ότι αυτά τα οποία εξηγώ εγώ με τώρα με τους φυσικούς νόμους είναι τα φυσικά αυτά τα οποία δεν μπορώ να ερμηνεύσω αλλά τα διαισθάνομαι τα καταλαβαίνω και τα μεταδίδω είναι τα μετά τα φυσικά μετά τα φυσικά, τα μετά τα φυσικά. όχι με τα φυσικά με τα φυσικά έτσι. το έγινε μετά, μετά έτσι, από του Ενωμένους και από εμά. έτσι μπράβο Αυτ... Ωραία. Με τις γνώσεις που είχαν τότε ήταν πολλά τα μετά τα φυσικά. Αυτά σιγά σιγά μειώνονται αλλά δεν να υπάρχουν. Εδώ τώρα η ραδιαστησία είναι στην μετά τα φυσικά. Έχουμε όμως όργανα και εργαλεία τώρα που μπορούμε να μετρήσουμε και να πούμε ότι ναι δεν τα αισθανόμαστε με τις πέντε αισθήσεις αλλά δεν πάδουν να υπάρχουν. Όπω τον ηλεκτρισμό δεν το βλέπω αλλά πατάω ένα κουμπί και ανάβω τα φώτα μιας πόλεως ναι, αλλά δεν βλέπω την ενέργεια τον μαγνητισμό δεν το αν, βλέπω αν... αλλά αν στο ρίξω επάνω μπορεί να σε τρελάνω να σου πάρω τα λεφτά μέσα από την τσέπη με μια αόρατη δύναμη ναι. ο μαγνητισμός Έτσι. αυτά τα ερμηνεύσαμε υπάρχουν και άλλα ακόμη και για μας που είναι ανερμήνευτα τώρα όλα η ραδιαστησία να πούμε ότι δεν είναι τίποτα το μαγικό ούτε απάτη ούτε το μαγικό ούτε περίεργο. Απλώς είναι πέρα από τις πέντε γνωστές μας εστίσεις που είπαμε. Πρόκειται για πανάρχια τέχνη που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν σε όλους τους πολιτισμούς όλων των ιστορικών περιόδων, με πρωτίστως αυτή την γνώση να την έχουν πάρει, να την έχουν περιορίσει για να μην γίνεται κακή χρήση, μέσα στα ειδικά κέντρα τα αμοιητικά και τα μαντία. Τη εποχή. εκείνης. Τη εποχής εκείνης. Εποχής εκείνης. Σε, αυτού του είδου η θεραπεία που θα πούμε σήμερα ε, χρησιμοποιείται και στα σκληβεία. Βε, βεβαίως λες. όταν θα πάμε στην Επίδαυρο ναι. και θα πάμε στη θόλω της Επίδαυρου θα δούμε πως ήταν κατασκευασμένοι, ναι. ότι είχε μια σφαίρα όπως είπε ο Γιώργο που ήταν ο σφαίρος του Εμπεδοκλέου στο σύμπαν το δικό μας, ναι. πως τους έκανε εγκοίμηση και με τι επιβολή είχαν αυτοί για να μπορέσουν να αυτοϊαθούν. Έπειτα και στα μυστήρια μέσα, όταν τους έκαναν τους καθαρμούς δια του πυρός, δια του και τη εξομολογήσεω, μετά του. διατροφή να προσθέσω. Του έκαναν. Η διατροφή είναι ο είναι άλλη ιστορία. Ναι. τους έδιναν και έτρωγαν ορισμένε τροφέ. Εκεί μέσα του έκαναν υποχρεωτική εγκύμηση. Εκεί του συντόνιζαν σε ορισμένε συχνότητε μεταφράσει. Όπω είπε και ο Γιώργο. Μήπως αυτή η εγκύμηση διαρκεί δυόμισι χιλιάδε χρόνια, διότι τώρα δέκα εκατομμύρια Έλληνε βρίσκονται εν εκκυμίση. Εγκυμισμένοι είναι ό, όλη η γη μα, όλο ο πλανήτη. Οπότε τώρα ήρθε το, ε, το και πόκεμον και θα ψάξουμε είμαστε... να βρούμε το πόκεμον. Έτσι δεν είναι. Ε, τώρα, για να, πούμε κάτι για να άλλο. τα συνδέουμε. λέει δηλαδή, να πούμε δηλαδή. κάτι άλλο σημαντικό. Ότι αυτό, σε αυτό μπορεί όπως είπε και ο Γιώργος, κάθε άτομο να περάσει και να εκπαιδευτεί. Και να κάνει αυτό το Άρκει πράγμα. να συντονιστεί, να μπορέσει να συντονίσει και να βγάλει στην επιφάνεια τις δυνατότητές του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και καθαρός εσωτερικά. Εδώ είναι η αυτογνωσία Το γνώθης αυτόν που είχε Το μαντίο των δελφών Μάλιστα. Και αν δεν είσαι καθαρός Να κάνεις σωστά Την λευκή παραγωγή αυτών και όχι την μαύρη Έτσι. Δεν πετυχαίνεις τίποτα Πρέπει να είσαι καθαρός Εδώ είναι ο πυθαγόριος πι... Διαλογισμός Και όχι αυτός που τρέχουν και τους βάζουν Και κάνουν κάτι πράγματα τα οποία είναι άλλα διαλογισμός Ο, ελλην... ο ελληνικός για να μπορέσει ο άλλο να φτάσει εκεί, Ωραία. Πάμε ένα Φέσαι. ραγουδάκι. Ολοκλήρωσε, Όχι. Γιατί. Ξεκινούσαν όλοι και αυτό το βλέπουμε όταν πήγαιναν στα μικρά μυστήρια τα λευσίνια, μετά στα μεγάλα. Από τα μεγάλα, μετά επέλεγαν ορισμένου πολύ λίγου και του έκαναν άλλων μυστικών και από αυτούς επέλεγαν συντελεστάς λειτουργία των uh, μυητικών κέντρων. Περισσότερα σε λίγο. The smell of your serene Charming Can't speak a word When you're full of blues Say you'll be alright Come tomorrow But tomorrow Might not be here for you Smell of Ε, Ροκοϊδός ε, ακόμα Λίναρτ Σκίναρτ Αλπεντοδεκατέσσερα τελεία Και άγνωστοι επισκέπτες Κάθε Κυριακή βράδυ μετά τις 8 Κρατάμε το έθιμο από το 1988 φίλοι, Από το 1988 Λοιπόν να πω εδώ εκτάκτως Για την Τετάρτη Την Τρίτη έχουμε Μετά τις 7.30 εδώ Το Μιχάλη το Γρηγορίου Και την Τετάρτη Στην εκπομπή Δοκουμέντα αρχείου 8 επειδή θα είναι στην Αθήνα θα έχω εκτάκτως ζωντανά Το Λευθέρι τον Αργυρόπουλο Έχει να πει λέει κάτι θέματα ιδιαίτερα Πέραν αυτόν τον ε, που λέει συνήθως Έχει να πει κάτι ιδιαίτερα θέματα Οπότε ντετάτη το βράδυ στι 8 θα μα εδώ Με το Λευθέρι τον Αργυρόπουλο Σήμερα κοντά μου τον κύριο Ελευθέριο Διαμαντάρα Και τον κύριο Γιώργο Καλογεράκη Και μιλάμε για ένα ιδιαίτερο θέμα Θα μπούμε τώρα στα βαθιά Ρα Θεραπείες μέσω του εκκρεμού, Μια πανάρχια ε, Ένας πανάρχιος Μάλλον τρόπος θεραπείας Γιατί τα έχουμε πάθει αυτά Διότι τα πήρανε οι ξένοι τώρα Οι ασιάτες από εκεί Οι Ινδίες κλπ. Και, και τα φέρανε στον 20ο αιώνα Για δικά τους Ρέικι, Μέικι, Σέικι Και μαλακίες στο πάτερο Όπως και τα, Οι πολεμικέ τέχνες Είναι όλες μέρος Μέρος του πανκρατίου Αυτά τα καράτε, μασάτε, βαράτε είναι μέρος του Παγκρατίου. Τα θάψαν όλα εδώ και έρχονται τώρα από την ω καινούρια... Επειδή έχω παρακολουθήσει εγώ μια ομιλία με προβολή Παγκρατιστή από τις επίσημες ομάδες που υπάρχουν εδώ και τους συλλογου. σας λέω ότι κάθε φορά που υπάρχει Ολυμπιάδα... Το κράτος που οργανώνει την Ολυμπιάδα έχει δικαίωμα να προτείνει στην Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή εννοείται, ένα άθλημα και θα αποφασίσει η Ολυμπιακή Επιτροπή εάν αυτό ενταχθεί στο σύστημα που λέγεται Ολυμπιακή Αγώνες και όχι Olympic Games. Δεν είναι παιχνίδια. Ένα το βραδομένο. δεύτερον Το 2004 λοιπόν, οι, τα πόκεμον εδώ τα ελληνικά είχαν την ευκαιρία να προτείνουν το παγκρατίον να ενταχθεί στα Ολυμπιακά Αθλήματα Και δεν το κάνανε Άλλοι είναι η Ελληνορωμαϊκοί πάλι Και άλλο είναι το Παγκρατιον Όμως μέσω του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Και τα Αζίου Ζίτσου Και αυτές τις μαλακίες που βλέπουμε Δεν λένε ότι είναι ελληνικά Σας το λέω εγώ και ψάχτε να το βρείτε λοιπόν, Μια πληροφορία Παρακαλώ κύριε μου Ο κάθε Αθηναίος όταν εκαλεί το από τα 18 του να πάει να πάρει την βασική εκπαίδευση, την στρατιωτική, είχε τέτοια εκπαίδευση που μπορούσε να τα βάλει με 10 αντιπάλου συγχρόνως. Έτσι. Εκεί είναι το πανκράτιον που μάθαινε την πάλι την πυγμή Που θα πει ότι το παν κρατώ. Ακριβώς. Δια τις γνώσεις αυτής. Λοιπόν. Παν επικρατώ νικό ε, και επικρατώ okay. και η απόδειξη είναι στον Μαραθώνα το 490 ότι τα βάλαν με εκαταντοπλάσιους, εκατό φορέ περισσότερο. Ναι και τώρα βγαίνουν τα πόκαιμα και λένε μα οι άλλοι είναι περισσότεροι, στα παπάρια μας, πάντα εμείς 300 είμαστε, λοιπόν άντε ρε το γαμάδιον. Λοιπόν. Ελά, Γιώργο μου, σε βλέπω ανησυχεί μια Είμαι μια χαρά και ενθουσιάζομαι όλο και περισσότερο από το α, ρυθμό της τη συζήτηση και τι το, ρίσει του δασκάλου. Είπε off record που έλεγε και ο Όμηρο στη ραψοδία, yeah. ότι μπήκε ο δάσκαλο στα βαθιά, το πάμε πιο γρήγορα. Το πάμε πιο Για πάμε. Λοιπόν, ήθελα επειδή αναφερθήκαμε στου Αθηναίους και θα ήθελα να το πω λόγω τη επικρατούσα κατάσταση, το γνωστό όρκο των Αθηναίων εφήβων ο πλητών, που έλεγαν την πόλη ταυτή, α το πούμε για την πατρίδα μα, το παραδόσο. Πολλό δεκαερίο, όσοι σαν παραδέξομαι. Δεν θα την παραδώσω μικρότερη και ασθενέστερη, αλλά πολύ καλύτερη από όσοι την παρέλαβα. Ναι, Αυτό ίσω να είναι ένα μήνυμα για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί για του ανθρώπου, ναι, του δημοσιογράφου, του κυβερνήτε το κλπ. Το γυρίσεις, είσαι... Παρασύρθηκα από πριν. Δη... Ρατσιστή. Ε, Άμα... Όχι, είμαι ρατσιστή. Ρατσιστή είσαι. Αν δε σκύβει ναι. να ανέξει το κολαράκι και να έρθουν όλοι εδώ. Στα hot spot που θα πει ζεστό σημείο Μάλιστα Hot spot θα πει ζεστό σημείο Οπότε στο ζεστό σημείο πάει ο Σουλοημάνο Μεγαλοπροπής Εισάγει αςούμε το μόριό του Και ζεσταίνεσαι περισσότερο Δηλαδή κατάβησε να πω ναι. ναι Το είπε και ο Παπαδόπουλος Ο Κύπριος πρόεδρος δηλαδή, Δεν θα παράδωσω λέει νομαρχία Κράτος παρελάβα Εκφράζεται λοιπόν η ευχή όλων μα σε όλα τα επίπεδα, οι κυβερνήτε και οι θύνοντες να παραδώσουν την πόλη και την πατρίδα και τη χώρα πολύ καλύτερη από ό,τι την παρέλαβαν. Έτσι. Ο Νίκο, ο φίλο μου, λέει, ο λυσίμαχο ασούσα λέει, έπνιξε το λιοντάρι με τα χέρια του. Έτσι. Ναι. Δεν έκλασε ε, ε, ε, ε, μέντες μόλι είδε, είδε το λιοντάρι να φύγει. Ε, Πανακάμπτοντα επί τη ραδιαισθησία, όντω η ε, αναφορά του δασκάλου περί μετά των φυσικών του Αριστοτέλη. Ε, αφορά μια μεταφυσική διαδικασία διότι αφορά αισθήσει, ράδιε ε, και θέλω να τονίσω ιδιαίτερο ότι. Ράδιο είναι ο εύκολο. Είναι ο εύκολο. Εξού και ραδιούργο. Εξού και ραδιούργο. Ναι. Δεν είναι το ράδιο που ακούμε, αγαπητοί φίλοι. Εάν στραφούμε προ τον εαυτό μα, προ την αυτογνωσία που είπε ο δάσκαλο, ενδεχομένω να διευκολυνθούν τα πράγματα και να γίνουν εύκολα και όχι τόσο δύσκολα όσο νομίζουμε. Και θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω το, τη μέθοδο τη ράδιευθυσία ένα σύστημα αυτεπίγνωση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατέρχεσαι, ναι. ανακαλύπτει κάποια πράγματα. Στον εσωτερό σου εαυτό, Στον εσωτερικό σου εαυτό, και όλα γυρίζουν πάλι στου, όπω είπε, γίγαντε και τιτάνε τη γνώσεω. Τη, τον πυθαγόριο διαλογισμού, ναι. ε, την αυτογνωσία και την κάθαρση όπου γινόταν στο ναό τη Αθηνά προ Νέα προ. Δεν να τώρα. ανέβουν Επίσης, στο μανδύο των αδελφών. Πο, έχω πολλού φίλου και φίλε όπου ακούω τελευταία ή γνωρίζω και εγώ ο ίδιο δηλαδή, απλά mm. το παίρνω ω κοινό. Το κοινό Ωραία. τρέχουν όλοι με κάποια προβλήματα που μπορεί να έχει ο καθένα εσωτερικά, να το πω έτσι. Πάμε λέει και κάνουμε διαλογισμό, δηλαδή έχουν. Προκύψει τόση δάσκαλη και αν το έχω πάρει ειδήσει στην αγορά. Ναι. Γιατί εγώ με τρε... παλιά κοπέλα εδώ στην παραλία. άντε να βρει ένα, δύο, τρει αξιόλογου ή αξιόπιστο ή καθαρού. Εδώ έχει γεμίσει ο κόσμο. μάστερς. Αγαπητέ Γιώργο. Είμαι λέει μάστερ A και μάστερ αλλιώ, μάστερ αλλιώτικα. Δηλαδή, τι. προσωπικά. Στη, πηγαίνουν ναι. στην Ινδία ναι. δύο μήνε, κάνουν ένα σεμινάριο και γυρίζουν με ένα χαρτί. Και επειδή με είχαν καλέσει για να, σε ένα τέτοιο κέντρο για να κάνουμε από τον Οκτώβριο φιλοσοφία, μου λέει κύριε Διαμαντάρα, ασχολούμαι 15 χρόνια. Έχει ωραίο κέντρο. Και όταν πήγα πέρσι στον μεγάλο μπάμπα εκεί και ρωτούσε, ήταν από διάφορα κράτη και με ρώτησε και εμένα: Πού είσαι εσύ, στα αγγλικά, Είμαι Ελληνίδα. Και γιατί ήρθε εδώ, Λί. Γρήγορα να φύγει εσύ. Τι ήρθε να μάθει από εμά. Αν να μάθει τον Πλάτο να λέει και τον Αριστοτέλεια, αυτοί τα είπαν όλα. εμείς δεν λέμε τίποτα. Έτσι. Και Έτσι μου μάει. λέει κύριε Διαμαντάρα, αποφάσισα, μου λέει, να βάλω τμήμα φιλοσοφία. Δεν γίνεται, μου λέει. Έτσι. Γυμνάζουμε, λέει, το σώμα και ο λίγο την ψυχή, αλλά το πνεύμα το αφήσαμε έρμεο. Και έγινε υνοπνεύμα και εξατμίστηκε. Ναι, εγώ πάντως πολλούς που ξέρω Μάστερ Έικη hey, και Μάστερ πιο εδώ και πιο εκεί. Ήταν βουτυγμένοι στα ψυχολογικά και ξέρω τι λέω, και ασχοληθήκανε για να λύσουν τα δικά του προβλήματα. Λοιπόν, άμα είσαι εσύ πιο πολλά προβλήματα από το μαθητή, τι θα του πει του μάτια, τον κάνει πιο τρελό από ό,τι ήρθε. Δηλαδή, ήμασταν. Καλού Εγώ... επίτηδε ο Γαρτάρ. Για να καθαρίζουμε το τοπίο. Μια πρακτική, Γιώργο, μία πρακτική, Γιώργο. Μία πρακτική τη ρανδιαισθησία είναι όταν παίρνει έναν αγράμματο άνθρωπο από ένα χωριό. Και του λες ψάξε μου να μου βρει το χωράφι που έχω νερό. Ναι. Και έρχεται με ένα ξυλάκι, με ένα διχαλάκι ο άνθρωπος, με το δίχαλο ναι. ή με δίχως δίχαλο απλώνει την παλάμη ναι. του την δεξιά. Ναι. Αν θα βάλει αριστερή δεν θα βρει τίποτα και θα πούμε το γιατί. Ίσοδος έξοδος είναι, από την αριστερή πλευρά και έξοδος από τη δεξιά και αρχίζει το έχω παρατηρήσει ραβδοσκοπία Έχει. με το χέρι του. Είναι ραβδοσκοπία. Να, να, είναι μέρος της ερα, ραδιαστησίας. Είναι μέρος στη ραδιαστησίας. Ε, αυτό μπορούμε να το δούμε καλά. Σε όλες τις τοποθεσίες που είχαν τους ναούς, τα μυητικά κέντρα, τα μαντία, εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο κέντρο μαγνητικών ρευστών. Γι' αυτό δεν ήταν και τυχαία τοποθετημένοι ναοί εκεί που έχουν τοποθετηθεί. Εκτός από τον τριγωνισμό να έχουν τα διάφορα κέντρα για να έχουν συνισταμένες δυνάμει, ναι. στα σημεία αυτά έψαξαν τώρα οι δικοί μας, αλλά δεν τα λένε, και βρήκαν μεγάλες ποσότητες τελούριου. Το τελούριον είναι ένα ειδικό μέταλλο, το οποίο διευκολύνει και πολλαπλασιάζει τα μαγνητικά ρευστά της Γης, γιατί όλη η Γη έχει δίκτυο και ένα αέριο, και ε, μέσα στη γη. Περνούν γραμμές μαγνητικές. Αυτό το τελούριο έχει τη δυνατότητα και το ενισχύει πάρα πολύ. Το γνώριζαν οι δικοί μας οι αρχαίοι πρόγονοι και επέλεγαν τα κατάλληλα σημεία. Γιατί, Γιατί η λειτουργία των κέντρων αυτών έπρεπε να είναι σε ενεργειακά κέντρα επάνω τα οποία συντονιζόταν αυτοί και οι ταλαντώσεις, οι του υποκειμένου εξαρτώνται από την επιτυχία της διαγνώσεω και της πολλαπλασιάσεως. Εάν το υποκείμενο, ο ραβδοσκόπος ή ο άνθρωπος που ασχολείται με τη ραδιαστησία δεν έχει ταλαντώσεις δικές του, όχι να τις κατευθύνει αυθόρμητα που γεννώνται και να τις εκφράσει, τότε μπορεί να πάει καλά εξαρτάται από το υποκείμενο του ραβδοσκόπου ή του ραδιοαισθητικού, την αγνότητά του και τη δυνατότητά του. Και να πούμε και πάλι επαναλαμβάνω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτές τις δυνατότητες αρκεί να τις ανακαλύψουμε και με έναν τρόπο να τις ενισχύσουμε, να τις εκπαιδεύσουμε με ορισμένους τρόπους. Εδώ θα πω, και όμως, μπορούμε εγώ... να εξελιχθούμε σε πολύ καλούς Ραδιοαισθητικούς Εγώ θα πω εδώ αγαπητέ Λευθέρη όμως Ότι όπως είσαι πολύ καλά Οι ενέργειε που είναι και αυτό ένα θέμα που δεν φαίνεται Όπως είπε πριν Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ασχοληθεί κανεί Γιατί μπορεί να πάθει και καμιά σημεία Να του γυρίσει η μπούμερακ Είπαμε... Αυτό που πάει να κάνει Πρέπει ε... να, να εντρυφήσει Και να, να συνυπάρξει με αυτά Είπαμε ότι πρέπει να καθίσει Με έναν δάσκαλο καλών Έτσι να του μάθει ορισμένα βασικά και από εκεί πέρα να μην πάει με, με σκοπό το κέρδος Αν πάει με σκοπό το κέρδος ή να βλάψει άλλον θα, θα πάθει αυτό στην μεγαλύτερη ζημία ναι, αλλά βλέπεις, τώρα εδώ έχει Είναι εμίση... σαν τη λευκή και μαύρη μαγεία που λένε. Ναι αλλά είπαμε πριν έχει εμείς οι δασκάλου, δασκάλους και λέει άνθρωποι... μου 50 ε, άμα δε μου δώσεις 50 δεν δουλεύει. Βιοπερι... Ε, σαν τις γύφτησες; Ασήμωσα για να σου πω. Ναι. Να γίνει και αυτό, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο άλλο είναι Όχι, καθαρός. Όχι, δε δεν θα γίνει αυτό. Πηγαίνεις, γίνει το πρόβλημά του, το προσεγγίζεις, το βοηθάς και αν έχει την ευγενή ευχαρίστηση, ο ίδιος ελεύθερα δεν θα ζητήσεις ποτέ. Εάν ζητήσει ανταμοιβή, πάει τελειωση Απαγορεύεται λοιπόν αυτό. Την άλλη φορά δεν θα έχει την δυνατότητα, διότι έχει επισέλθει ο κακό δαίμον και όχι ο ευδέμων Άρα για να το συνδέσουμε στα ασκληπηεία που γινόντουσαν αυτέ οι μοιήσει, οι καθαρμοί και οι θεραπείε με αυτόν τον τρόπο, έπεφτε το μαρούλι ή γινόταν για να γίνει καθαρά. Εδώ θέλω το Γινόταν ανάπατς. για να γίνει και έκαναν προσφορέ έχουν την ευγενή διάθεση Μάλιστα. και δυνατότητα προσέφερε Εξού και πρόσφορων Ακριβώς Οκ, okay, για πάμε να τραγουδάγει Near the ocean shore Hand in hand You and I Let's cherish Every moment We have been given When time Is passing by I often pray Before I You receive your call. Έτσι, Ιδροσερό, Cool in the Gang, Σέρεις, εδώ στο 14com Στους άγνωσης επισκέπτες πάντα, επαναλαμβάνω ότι την τρίτη το βράδυ έχουμε εννοώ τώρα για ζωντανές εκπομπέ λόγω των ημερών και τη περίοδου ε, Το Μιχάλη του Γρηγορίου εκεί 7,5-8 παρά που λέμε για το... η εκπομπή Άρωμα Ελλάδο που λέμε για διατροφές και όχι μόνο ε, την Τετάρτη εκτάκτος Δεν θα βάλω παλιά εκπομπή Στην εκπομπή Documenta Σε 8 η ώρα θα έχω εδώ ζωντανά Το φίλο μου τον Λευτέρη τον Αργυρόπουλο Να πει μερικά πράγματα Γιατί όπως έχω πει επανελημμένος Επειδή είναι εκτός Αθηνών μακράν διαβιεί Όποτε είναι στην Αθήνα Με παίρνει και μου λέει Και τον βγάζω Γιατί δεν είναι εύκολο να τον έχουμε Όποτε θέλουμε Αλλά όποτε μπορεί αυτός Τετάρτη 8 η ώρα θα είναι εδώ πούμε μερικά πράγματα. Και την Κυριακή εδώ θα ξανάμαστε τι τις άλλες μέρες παίζω παναλήψεις ότι θέλετε, θα ανεβούν οι εκπομπές επάνω, ο ντεος, αλλά τρέχει και ο χιονισμένος, δεν πάντα κάνω μόνος μου αυτά. Λοιπόν, σήμερα λέμε ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο πλέον από το Φθινόπορο θα μπει στη διαδικασία να το πιάσουμε καλύτερα, με τον κύριο Διαμαντάρα και τον κύριο Καλογεράκη εδώ, περί ράδι και θεραπείων μέσω του εκκρεμού. Κάτι που έχει να κάνει από την αποτάτη αρχαιότητα μέχρι σήμερα αλλά είναι από τις θεραπείες όπως και με τις τέχνες που είπα τις πολεμίκες που τα κρύβουνε μετά το Θεοδόσιο το Μέγα αυτά μεγαλουργήσανε τα θέματα όπως αντιλαμβάνεστε και ξανάρθανε τώρα τον 20ο αιώνα από την Ασία, από το Θηβέτια από άλλους πλανήτες ως άλλη γνώση ενώ είναι αποτάτης ελληνικής η γνώση αυτή. Λοιπόν, για λέγει ο αιωνα απο την ασια απο το θηβετια απο αλλους πλανήτε ως αλλη γνωση ενω ειναι αποτατης ελληνικης η γνωση αυτη λοιπον για λέει ο γιωργαρα σε ευχαριστώ και πάλι, Γιώργο. Πριν το διάλειμμα, μας ερωτήσεις για κάποιου δασκάλου. Α, πριν εγώ... αυτό, μια ερώτηση μόνο για να ναι. μην φύγει ναι. από το chat και την ναι. προλάβω. Ο φίλος μου, ο Τζέθρο, ρωτάει: ε, Το τελούριον είναι ελληνική λέξη. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, είναι ελληνική λέξη και πρέπει ο φίλο μα να μάθει να σπάει τι λέξει για να μπορεί να. Της αντιλαμβάνεται όπως λέει και ο Πλάτων στο Κρατήλο, όπως έκανε ο Αντισέλης. Είναι από το τέλος και το ούριον, ότι όπου υπήρχε αυτό, το είχαν προσεγγίσει οι αρχαίοι πρόγονοι, είχαν ούρια αποτελέσματα. Πώς λέμε ούριο, άνεμο, ευνοϊκό ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν, μια άλλη ερώτηση εδώ από το φίλο μου, το Διονύση, ε, στο Γιώργο, λέει ε, «Ο κύριος Καλογεράκη είπε πριν... Ε, Εδώνα πράγματα για την Ελλάδα. Μπορεί να γίνει πιο σαφή στην αρχή τη τοποθέτησή σου, είχε πει έτσι, αυτά που έλεγε περί πολιτικής, γεωπολιτικής γεωπολιτική Στην αρχή τη τοποθέτησή μου προηγήθηκε μια τοποθέτηση του δασκάλου. Ναι. Είναι Αφορά μια προσωπική πίστη και Μάλιστα. μια προσωπική διέστηση περί αυτοκρατοποίηση. Περί επικράτηση, α πούμε, του Λευκού. Μάλιστα. Περί επικράτηση του Λευκού Μάγου. Και, περί επικρά... και όχι του μαύρου Μάγου που παίζει μπάλα τώρα. Ακριβώ και περί του ελληνικού πνεύματος. Ωραία. Δεν είναι δεύκολος ο δρόμος, είναι δύσκολος. Δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία να περιγράψω πέραν της δικής μου ε, αισιοδοξίας Μάλιστα. ή της δικής μου αίσθηση. Ε, εγώ θεωρώ ότι σε κάποια άλλα στρώματα και επίπεδα ε, υπέργεια και υπόγεια γίνεται κάποια άλλη μεταστοιχείωση. Μάλιστα, ώρα ε, αυτό, Ποιο συγκεκριμένα πράγματα... Δεν έχω χειροπιαστά στοιχεία, ούτε έγγραφα, ούτε βιβλία. Μα Αυτά αφού... δεν γράφονται στα βιβλία. Αυτά, Αυτά είπαμε... ή πιάνει και τα αισθάνεσαι, Αυτά... ή δεν τα πιάνει. Αφορούν Αυτά... Αναχωρούν... Αυτά... μετά τα Αυτά φυσικά γράφω... όπω περιγράψαμε. Αυτά τα γράφω στο βιβλίο που θα βγει τον Οκτώβριο. όλα. Πε τον τίτλο: Απειγορευμένε και άγνωστε γνώσει των Ελλήνων. Έληξε. Λοιπόν. Άρα λοιπόν πας οι, οι απαντήσει θα δοθούν σε κάθε αναζητη ξεχωριστά. Εμεί μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Για τον ανώτερο δρόμο τη Ελλάδο. Ναι, εξάλλου αυτό το κάνουμε εμεί εδώ και Ωραία. το πληρώνουμε όπω ξέρει. Στον Αλμπέντο ιδιαιτέρω, όλοι οι του συντελεστέ που έρχονται εδώ, ερευνητέ, φίλοι κλπ. Αυτό είναι ο στόχο φίλοι, να σκεφτόμεθα ελληνοκεντρικά. Και τώρα, αν μα λένε έτσι αλλιώ αλλιώτικα, όπω λέει ο Ζουράρη, στα μέσα μα. Είπε πριν για του δασκάλου. Εγώ ταπεινά, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου μαθητή και πάντα θα είμαι. Ε, δεν ξέρω τι διδάσκαλοι οι δάσκαλοι γλωφορούν έξω. Ξέρω μια παλιά παράδοση που έλεγε ότι όταν είσαι μαθητής κόβεις ξύλα και κουβαλάς νερό. Όσο πιο ψηλά και αν φτάσεις, τι κάνεις από εκεί πέρα που έφτασε ψηλά, πάλι κόβεις ξύλα και κουβαλάς νερό. Έτσι. Ε, ερχόμενος στην ραδιασυσία Πάμε. και στο μεταφυσικό, μεταφυσικό της στοιχείο, διότι αφορά την, μια διαφορετική αίσθηση, τα έκρεμή έχουν στο εσωτερικό του, θα το πούμε, τέσσερις μπαταρίες. Τέσσερα στοιχεία. Στην ορολογία τη ραδιεστησίας εκπροσωπούν το ηλεκτρικό-μαγνητικό πεδίο και ένα γενικό βαρυτικό. Ναι. Στο ανθρώπινο επίπεδο και στο γήινο, εγώ θα έρθω να αποκαλύψω για πρώτη φορά, με μεγάλη αγάπη και χαρά, τα τέσσερα στοιχεία που πούμε, έρχονται να... να προσεγγιστούν στην ανθρώπινη φύση και είναι το... Σώμα, νους, ψυχή, πνεύμα. Εδώ θέλω να, όπως μίλησα πριν, για μια δεξιόστροφη πορεία από αριστερά προς αδεξιά, δεξιά. Μέσω, λοιπόν, της αναζήτησης, της κάθαρσης, της αγνότητας, της καλής πρόθεσης και της ενασχόλησης, είτε με τη ραντισυσία, είτε με οποιαδήποτε άλλη εσωτερική γνώση, στην περίπτωση μα είναι η πυθαγόρια δασκαλία και ο Πυθαγόριας, ελληνικός στοχασμός και διαλογισμός, υπάρχει ένα μικρό σύμπαν εσωτερικό στον άνθρωπο το οποίο συμπληρώνει μια πνευματική επικράτεια. Άρα λοιπόν ο δρόμος που ακολουθεί δεξιόστροφα και το κρεμές για να αποκαταστήσει τις ανισορροπίες μέσω του χρήστη έχει τέσσερα τεταρτημόρια. Από αριστερά ξεκινάμε ότι όλοι πρέπει να φύγουμε από τη μαύρη ζώνη, την κρίζα ζώνη, το θυμό και το μίσος και να περάσουμε το σταυροδρόμι των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούν μια εφορία είναι ένα δυνατό καύσιμο για να δημιουργηθεί μια νοητική ύλη. Και εφόσον νοητή, δημιουργηθεί τα αυτή... συναισθήματα τα θετικά, όχι τα αρνητικά. Τα συναισθήματα τα θετικά Έτσι. είναι ένα πολύ δυνατό καύσιμο, μου επιτραπεί, για τη δημιουργία μια νοητική ύλη. Αυτή η νοητική ύλη, λοιπόν, μετά από την καλλιέργεια, την αναζήτηση και την ανακάλυψη των παθών και την επαναφορά στην αλήθεια, μπορεί να μα μόνο δεξιά και να μας πάει σε αγάπη, εμπειρία, ε, να περάσουμε με, μετά από μια ζώνη σιωπής και ευλογίας και να καταλήξουμε στην ενοποίηση με μια άλλη ανώτερη. δύναμη τον ανατενιστή των σκέψεων ή τον ανώτερο αυτό. Ε, χρησιμοποιώ κάποια στοιχεία και κάποια γλώσσα ιδική. Ε, ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο. Επειδή οι φίλοι Άρα, λοιπόν, γνωρίζουν το εξυλόγιο... Ο σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε από τη μαύρη ζώνη, την Κρήτα, το θυμό και το μίσο και να καταλήξουμε σε θετικά συναισθήματα την αγάπη, την εμπειρία και την εννοποίηση. Αυτό Ήσο... λοιπόν ακριβώς είναι ο στόχος της ραδιαστησίας στο... στην πνευματική επικράτεια του ανθρώπου. Ωραία. Ένα είναι ότι φίλοι σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά σε πλανήτη γιατί λειτουργεί το μαύρο σύννεφο... Άμα ήσουν αντιάνος, άλεγες το μαύρο σύννεφο, όπως λέει ο Νίκος εδώ, το λευκό φτερό. Λοιπόν, ε, ο φίλος μου ομορφέας εδώ, την καλησπέρα μου σε Αγίου Ισεωδόρους, λέει το «πρέπει» είναι αρνητική λέξη γιατί περιορίζει τη ροή, σωστό ή όχι. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητική λέξη, το «πρέπει». Το πρέπει να κάνω αυτό. διότι Είναι αρνητικό. Όχι. Ε, που κατά την προσωπική άποψη, ενάγεται και στο καθήκον. Ναι, Πώς δεν είναι εντολή. Είναι, το πρέπει, είναι, πρέπει. είναι ένα χρέο. Όλοι έχουμε έναν ανώτερο χρέο. Ναι. Α, δεν είναι αρνητικό, διότι οι πρόγονοι μα έλεγαν, του μάθαιναν, πράτε το πρέπειον και για πυρή μηχθήτο. Δηλαδή, εσύ... κάνε αυτό που πρέπει εσύ. Και α τη γη να γίνει φωτιά στάχτη και κουμπάκι. Έτσι, μπράβο. Αυτά θέλω να ακούω. Όμως, και επειδή... το πρέπει η λέξη ναι. όταν την προσεγγίσουμε κατά τον κώδικα του Ισιώδου να πούμε στον φίλο μας τον Μορφέα ναι. Είναι ρέον πυρ, η εντολή αυτή που επιβάλλω εγώ στον εαυτό μου ή μου επιβάλλουν είναι ρέον πυρ Πρέπει να κάψω μέσα όλα τα αρνητικά μου για να κάνω το πρέπον το πρέπον. Ακριβώ. Ωραία. Λοιπόν, επειδή θα πούμε και άλλα πολύ χοντρά, αγαπητοί φίλοι, και κάνουμε ένα δύο μουσικούλα, αυτό επειδή η Σκόρπιο ήταν εδώ προχτέ και είναι πολύ ελληνοκεντρικό group, εγώ τη έχω δει επανάληψη βέβαια. Ελληνολάτρες ε, στο φάληρο είχαν μια συναυλία. Να βάλουμε αυτή την κομματάρα να ακούσουμε και θα Η καιρία αλλάζουν λέει. Wind of change. Moscow, and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Close like brothers, the future's in the air can feel it everywhere and blowing with the wind of change. Με κομματάρε και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Εύχομαι βέβαια σε αυτού που έχουν πάει διακοπέ να περνάνε καλά και αν μα ακούνε, του στέλνουμε τι καλησπέρα μα. Από τη Νέα Υόρκη μα ακούνε μέχρι την Κύπρο και από την Αγγλία μέχρι τη Σπάρτη και όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Αυτό είναι συγκινητικό, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Οι πιστοί φίλοι του Αλμπέντου είναι εδώ. Ενημερώνω του φίλου ότι κάνουμε μια πλήρη αναδιοργάνωση και το φθινόπωρο θα γίνει τη Κακομήρ εδώ πέρα. Σας το λέω με πολύ φρέσκα πράγματα και σε εκπομπές και σε καταστάσεις θα κάνω και ένα πάρτι έτσι για τη διετία του σταθμού και θα γίνει τη σκιακομήρας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω κοντά μου σήμερα στην παρέα εδώ να μην είμαι και μόνοι μου τον κύριο Διαμαντάρα και τον κύριο Καλτογεράκη. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο από το Σεπτέμβριο θα το εντάξουμε περισσότερο στη συχνότητα των εκπομπών για τη ραδιαισθησία, θεραπείες μέσω των εκκρεμών κλπ. Και λέμε διάφορα όμως να πάω πρώτα Γιώργαρα στις ερωτήσεις εδώ που κάνω για επιφύλοι αν και συζητάνε και μεταξύ τους και λέει ε, αφού στέλνουν για τις ευχαριστίες τους και τη χαρά τους στον Διαμαντάρα και σε σένα λέει σύμφωνα ο Γιώργος, ο Μορφέας λέει σύμφωνα με τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό Όλα είναι ενέργεια. Ακόμα και η λέξη. Το πρέπει λοιπόν. Ε, τα πει εμποδίζουν τη ροή ενέργεια. Εγώ θα πω εδώ και λέει από κάτω είναι το αναγκαστικό, το καταναγκαστικό, το ακαταλάγιστο κλπ. Λοιπόν, εγώ θα πω εδώ στου φίλου ότι όπου πει είναι πύλη παύλα πέρασμα σε άλλη κατάσταση. Νοητική, πρακτική ή ψυχολογική. Οπότε δεν είναι δέσμευση. Είναι ροή. Είναι πύλη το πει. Ένα το γρατουμένο. Uh, τι άλλο λέει εδώ. Αυτά προ το παρόν. Την παρατήρησή σα. Παρατήρησή μα. Ε, θα ήθελα Γιώργο να μου επιτρέψει να πω το εξή. Ναι, ναι. ε, μπορούμε σε μια άλλη εκπομπή, όταν μα δοθεί ευκαιρία, να αναλύσουμε την, ένα κεφάλαιο που λέγεται Δονητική των γραμμάτων και των λέξεων. Έτσι, Στο μπράβο. Πολύ, Είμαι βέβαιο yeah. ότι είναι ειδικό σίγουρα και ο δάσκαλο Λευτή Διαμαντέρα, αλλά μπορούμε και μαζί να αναλύσουμε τη δονητική των γραμμάτων και των λέξεων. Είπαμε ότι όλα δονούνται, υπάρχει ένας κοσμικός νόμος του ρυθμού και της δόνησης η αρχή αυτή και από εκεί λοιπόν προκύπτουν η ήχοι και του πι και του ρο και των άλλων γραμμάτων και λέξεων. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο διαφορετικό. Στο θέτο σήμερα ως ναι. δονητική των λέξεων και των Ά, γραμμάτων. Α, λέει ο Γιώργος, Θα... Ντόροθι, Ντόροθι είμαι εγώ, δεν ξέρω αν στον ναι, χώρο. Έχω, έχω. κάνει επέμβαση, τα έχω βγάλει όλα και είμαι εντάξει, γιατί παλιά ήμουν αριστερό στον καβάλο. Τώρα είμαι ελεύθερη. Ουδέτερο. Ουδέτερο, ναι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Υψηλέ και χαμηλέ ζωνήσει, σωστό και λοιπά Έχουμε ετοιμάσει, αγαπητοί φίλοι, εκπομπέ για το φθινόπωρο. Θα σα φύγει το τσερβέλο. Όταν... Λοιπόν, για λέγε ελευθερή. Όταν θα αναπτύξουμε την δομή τη ελληνική γλώσση. Θα πούμε τι ρόλο παίζουν τα σύμφωνα, τι τα φωνήεντα και τι η σύζευξη αυτών. Και πώς γεννήθηκε η ελληνική γλώσσα. Όταν τα πούμε αυτά... Ναι, καθίσεις. αλλά θέλω για να μας σοβαρεί εδώ να πάρεις άδεια από το Υπουργείο Παιδείας τον κύριο Φίλη, Βεβαίως. την κυρία Ρεπούση, την κυρία Δραγώνα... Την κυρία κουτσουραδί που είναι σε ένα πανεπιστήμιο στην Τραπεζούντα στην Τουρκία και λέει ότι η τουρκική είναι η γλώσσα των φιλοσόφων, ναι, φιλοσόφων. και αναβιβάζει λέει τη λειτουργία του εγκεφάλου θα πάρει άδεια από αυτούς και θα έρθει εδώ διότι αυτή κυνηγάνε την ελληνική γλώσσα και τα φωνή λέει όλα τα κάνουμε ναή και γκου τώρα ου σού μου οι και αυτά καταργούνται οπότε τι έρθει και μάς, λες, εδώ είσαι σήμερα αγόρι μου Σωστό. Μήπω δεν είσαι καλά, σε πάω σε γιατρό να σου κάνω ραδιαστησία, να βρω τις δονήσεις σου. Να πούμε και κάτι τώρα. Γιατί το ε? μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι αγοράζουνε δονητές, δεν έχουν εδόνηση στον εγκέφαλο. Οπότε τι τύρισε και μάλιστα σε δωρεαγόρη μου. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Όχι αυτή, να μας απαντήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Για λέγε. Γιατί κατήργησαν το νη στο τέλος των λέξεων, διότι δονούσε την νόηση δεν θέλουν ανθρώπους σκεπτόμενους Γιατί για το νη και το σίγμα δημιουργούν δόνηση νι, στο νι, τέλος Το, το νη το δημιουργεί μια ισχυρή δόνηση μέσα στον εγκέφαλο Το λέει νη, νους, νόηση Βλέπεις λέει ο φίλος μου εδώ Η ελληνική γλώσσα έφανος, η ελληνική γλώσσα λέει Δεν γεννηθήκε, αναδύθηκε από τη γέννηση του ανθρώπου εις Άκου Σ, Σωστό Πολύ ωραίο Και είναι η μόνη γλώσσα είναι νοητική στην ηφίλιο, όπου σημαίνον και σημενόμενο έχουν άμεση σχέση, όπου η νόηση με την γλώσσα έχουν αμφίδρομη και παλίδρομη σχέση. Το ναι. λέμε γιατί υπάρχει λόγο γιατί τη λέμε την κάθε λέξη. Παλίδρομη, όταν λε παλίδρομη, τι νοησία παν όταν ε, δια των πέντε αισθήσεων ή των υπεραισθήσεων συλλαμβάνω έννοιες στις οποίες επεξεργάζεται η των υπεραισθησεων συλλαμβανω εννοιες τι οποιε επεξεργαζεται η νοησι μου, ναι. πρέπει να δημιουργήσω λέξεις νέες, να τις εκφράσω. Τότε δημιουργείται η, γλώσσα, η λέξη κατάλληλη ναι. που εμπλουτίζει τη γλώσσα και στηρίζεται πάντοτε στην φύση στην μάνα μητέρα φύση Τώρα όμως η νόμοι είναι παραφύση Όταν όμως οι αισθήσει μου συλλάβουν κάποια γεγονότα Αυτά πηγαίνουν στα εσιτήρια όργανα της νοήσεως Και επεξεργάζονται και αποθηκεύονται και μου δημιουργούν την εμπειρία Ναι αλλά αυτά που δε μου χαλάσουν εκπομπή λέει ο άλλο εδώ Κύριε, είστε ρατσιστέ. Είμαστε απέσονται. Και τι είναι αυτό ναι. είναι, είναι ψόγος ή έπαινος όταν ο κύριο αυτό. Εγώ είμαι νομοταγή. Εγώ είμαι πιο παρακολουθώ... εγώ, εγώ νομοταγή από εσά. Παρακολουθώ το κοινοβούλιο, το γράφω όπω Γουστάρο, εγώ το γράφω με ύψιλον το κοινοβούλιο, με τα πόκεμον εκεί μέσα και ακολουθώ τι νόσου. Δώσουμε... Αυτοί ψηφίζουν και λέει: Εγώ μπορώ να παντρευτώ εσένα και να πάρουμε και ένα παιδάκι. Άρα, τι μετά τα φυσικά, αυτά δεν είναι τα φυσικά. Να είσαι καριολόπουστα, μαλάκα, πόκεμον, αδερφή. Έτσι. Να είσαι περήφανος, να βγαίνει να, ε, να το δείχνεις την περηφάνεια σου αςούμε και το γόλο σου δεν είναι πρέπον αυτό. Όπως ρώτησε ο φίλος πριν. Ή το πι είναι καταναγκαιστικών. Δηλαδή θα το πάρει που λέμε. <laughs> Τι γυλάς δραγόρου, μιλάς σοβαρά τώρα <laughs> Είναι πύλη όμω. είναι πύλη. Είναι πύλη, είναι πύλη. <laughs> ανοιγμένη. <laughs> μπορεί να μπορείς την πύλη του καμίνη, του μπουτάρι <laughs> Τη Ναι, Αυτοί οι παιδιά είναι πύλες <laughs> Γι' αυτό και το Pokémon ξεκινάει από πεί. Λέω εγώ τώρα Αλλά, Αγαπητοί φίλοι Η κατάσταση έχει ξεφυγεί Λοιπόν γράφτε τους στα μέζεά σας Κατά τον ζουράρι Και με αερισμό δηλαδή Και μην ασχολείστε μαζί τους Οι άνθρωποι δεν είναι γελοί Είναι βαλτοί Λοιπόν όσο, γιώργο, Όσον αφορά το ρατσισμό να πούμε στο φίλο που το γράφει αυτό, κάποιο φίλος, ότι αυτό ακολουθεί μια ομάδα. Μάλιστα. Τον Παναθηναϊκό. Ναι. Όταν βλέπει έναν άλλον Παναθηναϊκό, του λέει: Ερα φιλάρα, Παναθηναϊκάρα. Καλώ τον είναι. Ναι, είναι φίλοι. Όταν βλέπει έναν Ολυμπιακό, τον θεωρεί αντίπαλο. Ναι. Άρα είναι και οι δύο μαλάκε. Όχι. Μισό λεπτό. Είναι φυσικό φαινόμενο. Όταν σε ένα χωριό είναι η Άνω Παναγιά και ένα άλλο χωριό ένα χιλιόμετρο κάτω, κάτω Παναγιά και τρώγονται μεταξύ τους, ναι. ή όταν εγώ μένω στην Κυψέλη και μου λες «Έρε πάλι γείτονα στην Κυψελιώτη» με βλέπεις διαφορετικά. Ναι. Αυτά είναι ορμέν του ανθρώπου διότι... Α, εσ... ο, ορμέν φυτά, ακουαριστεί του για τη Ασφάλεια και φιλικότητα, μα όταν εγώ δεν θα υποστηρίξω τη ράτσα μου... Α, Δεν θα υποστηρίξω τον Έλληνα. Ποιον θα υποστηρίξω, Δεν ξέρω. Εσύ ξέρει. Α όμω απαντήσει εκείνο. Λοιπόν, στελώ την καλησπέρα μου στο Σχορτοστούπι ή τον Αλκίνο. Αγόρι μου, ναι, ζωντανή είναι η εκπομπή. Πα. Τι ευχέ μου έχει σοβαρά θέματα υγεία, εντάξει. Κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, την αγάπη μα, την κερκυρία και το, τρα... το δικό στο τραγουδάκι το παίξα στην αρχή. Όμορφε άντρα, Λινάρ αλλά σου βάλω άλλο και το αφιερώνω σε σένα. Όταν έρθει η ώρα, λοιπόν, συνεχίζει. Ποιο μιλάει, Γιώργο. Ε, Με επιτρέπετε, Γιώργο. Παρακαλώ, κύριε μου. Ε, εγώ πάλι επανακάμπτω προ τη ραδιοσυσία. Εκτό από τα ενεργειακά και αυτά που αναφέραμε, λίγο ήθελα να πω την προέλευσή τη σε κάποια κείμενα που βρέθηκαν, γιατί υπάρχει ένα θεωρητικό σκέλο. Η προέλευσή λοιπόν είναι από τα ερμητικά κείμενα ναι. και λέγεται ότι βρισκόντουσαν και σε κάποια κρυφά και μυστικά αρχεία των Ροδοσταύρων με την ευκαιρία αυτή να πω ότι στους παλαιότερους χρόνους και μετά από τους δικούς μας τους, ε, τους αρχαίγονες μεθόδους της και των άλλων θεραπείων ε, αυτές οι διαδικασίες των θεραπευτών και τη θεραπευτικής τις είχαν ε, λεγόμενοι βιοθεραπευτές ναι. τις είχαν εσωτερικές αδελφότητες και έτσι μεταλαμπάδευτηκανε. για κάποιο λόγο η γνώση έρχεται και αποκαλύπτεται κατά την προσωπική μου άποψη στην Ελλάδα οπότε μας δίνεται η ευκαιρία να τα γνωρίσουμε τα περιβολικά μας συλλάβουν. Μάλιστα. Και επανέρχομαι στη δική σου την ε, επανειλημμένη αναφορά ότι από το φθινόπωρο θα το επεκτείνουμε το θέμα, θα μπορούμε να το γνωρίσουμε. Θα Βέβαια. υπάρχει δυνατότητα συνεδριών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων να ναι, για εσύ, όποιον ε? θέλει. Ε, θέλω απλά να τονίσω ότι η, η, κατά την προσωπική μου άποψη οι τρει βασικοί σκοποί αυτή τη όλη διαδικασία είναι η μεταστοιχίωση του κακού σε καλό και ο απότερος σκοπό είναι η ικανότητα της διάκρισης. Πρέπει να μπορέσουμε να διακρίνουμε το δρόμο. Δεν είναι και πιο εύκολο πράγμα Δεν αυτό. Δεν είναι το εύκολο πράγμα. Έτσι. Και πιστεύουμε κάποιοι ότι μέσω και της αναζήτησης και της μελέτης και της ραδιοσυσίας μπορούμε να βοηθήσουμε αμφότεροι σε σαν μας να ανακαλύψουμε κάποιον δρόμο. Υπάρχουν ψυχικές φοβίες Πρέπει να βρούμε όλοι κάποια άτομα με τα οποία αισθανόμαστε ψυχικά συγγενείς. Στην πιθαγόρια δασκαλία, ο Πυθαγόρας απαιτούσε από τους μαθητές τους να βρούνε κάποιο φίλο τον οποίο αισθάνονται ψυχικά συγγενείς. Οι Έλληνες δεν πηγαίναμε σε ψυχαναλυτές και να καθόμαστε σαν κρεβάτια όπως σε ναι, η Δυτική. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίναμε στο φίλο μα, το... μας. Στην παρέα μας. Άρα... Μπορούμε Αυτό, να που να εδώ, Αυτό που ανασπάσουμε και εδώ Το έχουν πετύχει σε ένα το βαθμό Και βλέπεις τώρα νέα παιδιά ναι. Και τρέχουνε στους ψυχαναλυτές Ψυχολόγους και Γιατί λέει έχω πρόβλημα Μα τι πρόβλημα έχεις αφού δεν προλάβει να έχεις πρόβλημα Διότι ρε, έχεις και πρόβλημα. αισθάνονται τη μοναξιά Μέσα στο πλήθος ναι, ναι. Και φρόντισαν να, Μετά από τον πόλεμο Να ενισχύσουν το δεύτερο Να ενισχύσουν Τις τεχνολογικές γνώσεις και να μειώσουν τις φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές γνώσεις. Εκατέστησαν τον άνθρωπο πλουσιότερο με περισσότερα υλικά, αλλά είναι δυστυχείς. Όταν μας έλεγαν πριν 30-40 χρόνια ότι οι Σκανδιναβοί, οι Σουηδοί τα είχαν όλα, αλλά είχαν αυτοκτονίες, δεν μπορούσαμε να τον διανοηθούμε. Άρα το εμάς. θέμα μας είναι η ύλη. Η ίδια είναι, είναι μέρος που διευκολύνει τον, τον άνθρωπο, άνθρωπο. Και όχι αλλά το όλων, όχι το όλον, δεν είναι το παν. Τον... Πρέπει να είναι αρμονικά να συμβαδίζουν τα δύο. Και Έτσι. βλέπουμε τώρα ότι τα πλουσιόπεδα των βορείων προαστιών βάζουν τις κουκούλες και κατεβαίνουν και κένε τις περιουσίε των πατεράδων. Έτσι. Πιάσαν Έτσι. το γιο ενός μεγάλου υπουργού πρωτοκλασσάτου τώρα, Σκουρλέτη, το, ναι, το, το γράψανε οι ναι, και πήγε η μαμά και... του με πόρσε πώς... να τον πάρει από το τμήμα. Του αστυνομικού και δεν είναι ο μόνο, είναι και άλλου υπουργού και άλλου υπουργού και κάποιου Προέδρου Βουλή ο γιο τον πιάσαν και τα ναι, κουκουλώσανε ναι. Εκεί που ναι, ναι, και που ήτανε και. Ναι. Λοιπόν. Δεν που κουκουλώνονται πάμε. αυτά. Πού πάμε, okay. Ποια γνώση Εμένα και αγνώση δίνει. Και να πάμε. βγαίνει ο φίλη μαζί με την άλλη την κυρία που έχει η υφυπουργό του και να λέει δεν θα βάλω εγώ στο Υπουργείο εθνόμετρον. Εθνόμετρον. Τι θα βάλει. Τι είναι μωριτό το εθνόμετρο, τι είναι. Και όταν τα παιδιά το στριμώξαν είπε ότι η εθνό λέει περνάει μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία. Ποιος θα είπε αυτά βρει. Ποιος θα είπε ρε φίλοι αποτυχημένοι που γύριζε στην πάνια και έκανε σε ναι, Και ε. να περνάει μέσα τη δημοκρατική διαδικασία αυτοί είναι πιο δημοκράτε από εμάς, ναι, δηλαδή. έτσι νομίζουν. Ναι, σαν, είναι... τον, σαν τον Ερντογάν δημοκράτηση το Εκλεγμένος Έχει, έτσι ναι. είναι Έτσι δημοκράτηση ναι, ναι. Κατάλαβε. Ναι. Δεν υπάρχει και λέει δεν επιγόρευσα Λέει βγάλαμε μία εγκύκλιο Για την πρωινή προσευχή έπαρση Σημαίας και παρελάσεις Και εκθρομές που θα είναι Στην διάθεση του διευθυντή Και θα πάει το μπιλιετάκι Ή το τηλεφώνημα πρόσεξε μη κάνεις Έπαρση Γιατί έπαρσης. το πρωί ο μισθό τελείωσε Γιατί θα φύγει να πας απ' αλλού από εκεί που ήρθες Άρα ζήτω στα ιδιωτικά ιδρύματα Αφού είναι έτσι Τουλάχιστον να επιλέγουμε εμείς τι θα μας πούνε Ο Τσίπρας πούνε. που έστειλε τα παιδιά του Δεν ξέρω που τα έστειλε Στη σχολή εδώ, στην καλύτερη σχολή των Αθηνών Στον Ιππιαγωγείο στην, όταν... στην πλάκα Στην πλάκα, στον πλάκα ναι. Εδώ, παραπάνω Πάνω από Ένα, Και δύο. όταν πήγε Και ένας δημοσιογράφος εκεί Το παιδί του και πήρε φωτογραφία τα παιδιά του ήταν και τα παιδιά του Τσίπρα, ο δημοσιογράφος εκπαραθυρώθηκε. Και του διώξαν και τα παιδιά από το σχολείο. Ο δημοσιογράφος. Ε, βέβαια. Επειδή η δημοκρατικά ρώτησε ε, βέβαια, κάτι δημοκρατικά. κάνει ρεπορτάζ. Ε, δημοκρατικά. Έχω πει κατευανάληψη, εμείς επειδή νομοταγή ευχόμεθα στα αγοράκια του Τσίπρα, όταν μεγαλώσουν να βούνε τον άντρα της καρδιάς τους και να ακολουθήσουνε... Τα δεν φταίνε, να ακολουθήσουν τον νόμο του πατέρα τους. Quei momenti fra di no, i distacchi e i ritorni, Da capirci niente po. Già, come vedi.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 Λοιπόν, Αλμπέντο 14, τελειά ακόμα άγνωστοι επισκέπτες από το 1988. Είμαστε στον αέρα, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, εδώ με το φίλο μου τον κύριο Διαμαντάρα και τον κύριο Καλογεράκη. Λέμε θέματα ιδιαίτερα, όπως πάντα. Ραδιαισθησία, θερεμο, θεραπείες μέσω των εκκρεμών κλπ. Πράγματα που συνδέονται από την αποτάτη αρχαιότητα, ασκληπιεία, ε, θεραπευτικέ διαδικασίε κλπ. Και, και δεν χαπακονόντουσαν αυτοί τότε άμα είχαν άγχος ή αναφυλαξία παίρνανε τα βότανά τους κάνανε ιδιαίτερες δίαιτες πήγαιναν στα κέντρα τα συγκεκριμένα ασκληπία και ό,τι άλλο υπήρχε την περίοδο εκείνη και το θεατρό ήταν μέρος ενός συνόλου θεραπειών γι' αυτό παντού όπου έχει αρχαιολογικούς τόπους έχει και ένα θέατρο δηλαδή συμμετείχανε οι θεατές αφού είχαν λάβει Τις διαδικασίες προηγουμένως και στα δρόμενα όπου είχαν σχέση με το γεγονός το οποίο είχε προϋπάρξει. ή ο λάθος. Ναι, ο Αριστοτέλης το λέει πολύ καθαρά στην ποιητική του στο κεφάλαιο 10, στον ορισμό της τραγωδίας, έστι μενούν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδείας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ιδισμένο λόγο, χωρίς εκάστον τον μερώνεν της... Κάτσε γαγόρι μου τώρα, εσύ ξέρεις ξένε γλώσσες δρόντων και τσιλείς έτσι. και ούδη αγγελίας, την τωτιού των παθημάτων κάθαρσης. Τιού των παθημάτων κάθαρσης. Ακριβώς, επειδή Γιώργο να το πούμε στον κόσμο να το μάθει, οι ολίγοι οι εκλεκτοί που μπορούσαν να κατανοήσουν, να σεβαστούν, να διαφυλάξουν και να μεταδώσουν τις υπερβατικές αλήθειε εμειούντος τα διάφορα μυστήρια. Μάλιστα. Η πολιτεία, τη συγκαταθέση των ιεροφαντών δεν άφηναν τον πολύ κόσμο εντελώς στην τύχη του. Δημιούργησαν την τραγωδία και το δράμα και τα θέατρα. Οπουδήποτε στην Ιφίλιο υπήρξε ελληνική πόλη είχε τουλάχιστον ένα θέατρο. Εκεί πήγαιναν όλοι και έκαναν ψυχουργία. Μάλιστα. Ταυτιζότανε και λέει ο Αριστοτέλης με τον ορισμό του ότι ο θεατής που πήγαινε παρακολουθούσε έβλεπε τα δεινά και τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή ή των πρωταγωνιστών κατέβαινε στο βάθος του ήξερε και αυτός ότι έχει περάσει κάτι παρόμοιο ή θα περάσει ταυτιζότανε α πούμε ταυτιζότανε και διελέου και φόβου περαίνουσα την τοντιού των παθημάτων κάθαρση και του δημιουργούσε μέσα του τον έλεο, το έλεος και τον φόβο να, να τελειώνει να, να, τα όμοια παθήματά του. Ναι, Έδινε δε η πολιτεία μάλιστα. και δωρεάν το εισιτήριο σε όλους και έπρεπε να πάνε από το πρωί να παρακολουθήσουν τρεις τραγωδίες και μετά μία κομμωδία ένα σατυρικό για να φύγουν χαρούμενοι α, που έκια λίμωνο Εάν τα λεφτά αυτά τα δαπανούσαν για κάπου αλλού και δεν πήγαιναν, υπήρχαν πολύ βαριέ πινές και τα λεφτά δεν τα έδινε από το δημόσιο ταμείο έπιανε και έλεγε έλα εδώ και... Από, γεω... από χορηγίε. Έλα εδώ εσύ Γιώργο που κάνεις αυτή τη δουλειά και έβγαλες τόσα, δώσε Έλα εδώ εσύ που έβγαλες πιο πολλά θα αναλάβεις να χτίσουμε μία τριήρη ναι. Έλα εδώ εσύ θα αναλάβει αυτή την τραγωδία να, την χωρι... να δώσεις να γίνεις χορηγός, σπο, να γίνουν σπο, τα σκηνικά. Να, πλη... να πληρωθούν όλοι οι πρωταγωνιστές, οι και αυτός που έγραφε την τραγωδία, ο Εσχύλος, ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής και τόσοι άλλοι Εκατοντάδες έχουμε από Από γίνονται και εκατον... οι ολυμπιάδε να το πούμε αυτό, και είχαν ιδιαίτερα θέση στο... στο στάδιο. Επίσης, στις Ολυμπιάδες που λες και στις τελετές των, όταν γένναν τα, τα μυστήρια, ερχόταν, υπήρχε η εκεχηρία, ερχόταν από τις άλλε πόλεις και φέραν και πραμμάτιες και πουλούσαν πράγματα. Αυτοί έδιναν κάποιο φόρο στην πόλη που πήγαιναν ναι. για να βγάλει τα έξοδα. Σωστό. Τα μπαζάρ που λέμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Τα μπαζάρ. Λέγε ναι, ναι. ναι. ναι, Γιώργαρά Και σε ποιο σημείο είχαν φτάσει... Α, η Αθήνα είχε, ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Θήβα. Ναι. Έστειλε κηρικές και έλεγε ξεκινάνε η η, τα μυστήρια μου, τα Ελευσίνια. Τους έδινε διορία δύο μήνες, διέκοπταν όλες το ίδιο και στους Ολυμπιακούς αγώνες πάσα εχθρική πράξη και αφού τελείωναν και ερχόταν όλοι στην Αθήνα επί πέντε μέρες ίσχυε η χειρία να φύγουν όλοι να πάνε στις πόλεις τους για να μην αρχίσουν οι αντεκδικήσει, οι πολεμικέ. Γιατί δεν το έκανε τώρα η Διεθνή Ολυμπιακή Παντοδύναμη Επιτροπή. Μονάχα ξέρουν να αποκτήσουν όλου του αθλητές τη Ρωσίας. Ναι, γιατί το πάρονται. Ρε, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι δεν ξέρουν τον πάρονται. Οι άλλοι αλλά είναι τώρα ντοπαρισμένοι. Άξα ότι θα πάνε και θα κόψουν ορισμένου και κάτι τέτοια. Όχι, να σου πω, εγώ το είχα πει παλιά και σε εκπομπέ που ήταν το 4 με τον Κεντζέρη. Βγάλανε του Ρώσου έξω επειδή ντοπάρονται, διότι οι άλλοι είναι ντοπαρισμένοι και σου λέει: Θα ντοπαριστείτε κι εσεί, καθίστε από να μα πάρετε τα μετάλλια. Εμεί είμαστε εδώ, στην τόπα μια χαρά. Είναι οι εντοπιώτε δηλαδή. Είναι οι αυτή. αυτοί. Δεν μα λένε όμω οι μεγάλοι πρωταθλητέ οι Αμερικανοί: Ένα που πεθαίνουν νέοι άνθρωποι μετά από 10-15 χρόνια. Πού είναι αυτοί. Δεν του νοιάζει τώρα, άμα πεθάνει εσύ, του νοιάζει το μετάλιο σήμερα. Δεν σου νοιάζει αν Λοιπόν, να γυρίσουμε στη ραδιαστησία. Παρακαλώ να... κύριε Γαλογεράκη. Να, το... να τονίσω εγώ, κάτι γιώργο. Μάλιστα, και... μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Αλλή Ένα ζεύγος Ρώσων επιστημόνων, ναι. μετά από τον πόλεμο, έκανε κάποιες φωτογραφίσεις σε φύλλα αμπέλου, φασματοσκοπικές. Και εκεί παρατήρησαν ότι κάθε φύλλο έβγαζε και μια διαφορετική απόχρωση. Μάλιστα. Πήραν και φύλλα από αμπέλι τα οποία είχαν φιλοξέρα και είδαν ότι είχε εντελώς διαφορετικό χρώμα. Και έτσι διαπίστωσαν ότι όταν ήταν υγιές ένα φύλλο είχε ένα μπλε χρωματισμό ωραίο. Όταν είχε κάποια ασθένεια έβγαζε άλλο. Και αυτό το εφήρμασαν σαν σε ζώα και στον άνθρωπο. Και ξέρουμε τώρα ότι εάν δεν μπορούν να κάνουν μια εξέταση βιοψία σε έναν καρκίνο, μέσα στον εγκέφαλο κάνουν ειδική φασματοσκοπική βιοψία και ανάλογα με τα χρώματα που αποδίδει ναι. διευκρινίζουν και τι τύπος καρκίνου είναι για να εφαρμόσουν την αντίστοιχη, την αντίστοιχη θεραπεία. Αυτό υπά, υπόκειται στους νόμους της ραδιαισθησίας διότι κάθε σώμα όπως λέει ο Αριστοτέλης εμψυχο, φυτό ή ή άνθρωπος έχει και ορισμένες συχνότητες. Όταν είναι εν αρμονία με το περιβάλλον και δεν πάσχει, δεν υποφέρει, είναι ομαλή η ακτινοβολία του. Όταν αυτό πάσχει, πάσχει και η ψυχή του και η ακτινοβολία την οποία εκπέμπει είναι ασθενής, είναι διαφορετική. Αυτό πλέον το φωτογραφίζουν και το βλέπουμε και το ξέρουμε σήμερα. Αυτό είναι μέρος της ραδιοαισθησίας, που μπορούμε και τη συλλαμβάνουμε με ειδικές κάμερες. Μάλιστα. Και δεν έπετε ότι δεν ξέραμε στο παρελθόν ότι δεν υφίστατο. Τώρα Όχι. τα ανακαλύψανε το μετά ξέρα. από 2.000 όνια. Έχουν μια καθυστέρηση οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Έχουν μια καθυστέρηση. Λοιπόν, για λέγει ο Γιώργα. Ε, σίγουρα και πάρα πολύ στο Αριστοτέλης το ήξερε. Στα προλεγόμενα του δασκάλου οι καλοί κήρυκες έπαιρναν το κηρυκείο του Ερμού για να προχωρήσουν να δηλώσουν δηλώ να συμπληρώσω μόνο ότι σε κάθε τραγωδία ή κομμωδία, εκτός από τους υπεύθυνου της πόλης, ήταν και οι ιεροφάντες, σε κάθε θεατρική παράσταση. Για... Τι μιλήσαμε για ψυχουργία, υπήρχε ένα μισταγωγικό μέρος μέσα στη θεατρική παράσταση. Ναι. Παρουσία λοιπόν του τοπικού ιεροφάντου, τελούνταν οι θεατρικές παράστασεις τραγωδίες ή κομμωδίες ώστε να υπάρχει μια, ένας έλεγχος στο τι συμβαίνει εκεί. Έτσι. Κατηγορήθηκαν κάποιοι μεγάλοι τραγικοί ότι αποκάλυψαν μέσω στραγωδίες κάποια στοιχεία από τα Λευσίνια Μυστήρια. Οι δύο δάσκαλοι, αν είναι σωστό αυτό. Ο και εξωστρακίστηκαν ίσως. Άρα υπάρχουν, μα τα έχουν παραδώσει τα κλειδιά. Θέλει πολύ μεγάλη μελέτη να τα αποκαλύψουμε. Και τα λέω όλα αυτά γιατί... Μίλησα και επιμένω, αγαπητέ Γιώργο, ότι η ραδισησία ένας απότερος σκοπός είναι η ικανότητα της διάκρισης. Τι Μες. πρέπει να διακρίνουμε, μπορώ να πω ότι τα έχουμε ήδη, άρα λοιπόν μας τα έχουν παραδώσει όλα οι Έλληνες. Αλλά τα είχαν αποκρύψει οι άλλοι. Οι προ, προπάτορες και προγονεί. Έτσι. Η ραδισησία είναι μια δική μας μέθοδος. Ε, να πω ότι λίγο ενεργειακά, τώρα κυβαντικά, Ερχόμαστε σε μια... Πρέπει να υπάρξει μια σύμπραξη, ας το πούμε, μια διάδραση της έμψυχης και άψυχης ύλης, ναι. ώστε να βρεθούμε σε μια ομοιόσταση. Ε, αυτή είναι και μια άλλη διάσταση της ραδιεσυσίας, να σε φέρει σε μια ομοιόσταση. Τώρα λέγεται αρμονία προς το περιβάλλον. Ναι. Λέγεται μια... Σε ομοιά στάση. Να βρεθεί δηλαδή, σε, σε ένα σε συντονισμό. Α, σε αρμονία με ένα ρυθμό. Έτσι. Να βρει την στην οποία θα κινείσαι Ωραία Λοιπόν Άλλο Άλλο σχετικά με τη ραδιασυσία ναι. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα από τους Όχι ακουδάτες. όχι το μόνο εδώ που μου κάτι πλέον Μου λέει ένας ένα φίλος Για να μην λέω γενικά Οι φίλοι οι Κόγκς ναι. Κάρπο πάλι κάνεις γαργάρα Λέει σε ποια συχνότητα δημιουργία Δημιουργήθηκε το σύμπαν σε Ποια, ποια σύμπαν. είναι η συχνότητα δημιουργίας Του σύμπαντος εάν ξέρετε να απαντήσετε. Τα έχει πει ο Απολώνιος εδώ προκαιρού, αλλά η ερώτηση είναι αυτή. Ε, δεν ξέρετε δεν τρέχει τίποτα. Πριν ποντα. 15 δισεκατομμύρια χρόνια εγώ δεν ήμουν εκεί. Εκεί δεν ήμουν. Ε, θα ρωτήσω το πόκεμον. Σε λεπτό, γιατί <συστά> να κάνουμε ερωτήσεις οι οποίες να είναι πραγματικές. <συστά> ε, Γνωρίζουμε από τον ορθικό λόγο τον οποίο αποδέχεται η σύγχρονη κυβαντική. Ότι δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε το έρευνο όπως λένε και υπήρχε ένα κοσμογονικών ορφικών οών ε, το Κοσμικών αυγών που λέμε. Ον, όχι αυγό. Ο, και, με, και με β. Όχι με β. Ναι. Με β. Το γράφει ο Φίλη στα βιβλία του. Έλατε. Καλά, ο Φίλη δεν είναι κοσμικό αυγό. Θα είχε, είναι έστω αυγό. Είναι μεγάλο. Εσύ εννοείς, της κότας, θα βγω τώρα. Έρχεται η σύγχρονη βαντοφυσική και λέει: Δεν υπήρχε τίποτα, όντω. Υπήρχε ένα υπερμεγέθες πρωτόνιο, το οποίο μέγεθός του ήταν 10 στην πλήν του γραμμαρίου. Το 10 με 27 μηδενικά μείον του γραμμαρίου. Τόσο πολύ μεγάλο ήταν αυτό το πρωτόνιο. Ασύλληπτο να το συλλάβει στο απειροελάχιστο. Αυτό διεράγει για λόγους τους οποίους δεν μπορούμε να ξέρουμε και από τότε άρχισε η δημιουργία. Αυτό είναι που λένε που διεράγει, αυτό που λένε όλοι τώρα, η, η μεγάλη έκρηξη. Το, ναι το Big Bang. Ναι. Αν και εκεί υπάρχουν διαφωνίες στον χρόνο που δημιουργήθηκε αυτό, αλλά δεν είναι, αυτό ναι, ναι, δεν είναι το θέμα μας αυτό Λέμε 15 δισεκατομμύρια περίπου χρόνια. είναι το θέμα μα. Λοιπόν. Έρχεται η ελληνική μυθολογία η οποία μας δίνει ερμηνείες τις οποίες δεν μπορούν να απορρίψουν. Τότε λέει ο πρώτος εξελθ, εξελθούσα δύναμη ήταν ο φάνης αίρος, το φάος, το φως των νοητικών οι ακτινοβολίες ναι. που έρεαν έρω και δημιουργούσαν. Έρος ροή δυνάμεων. Που δημιουργικών δυνάμεων. Έτσι. Και έρχεται παρακάτω και συμπληρώνει όταν ήθελε η λιτό, Μάλιστα. που είναι η ηλιακή ηλιοενέργεια η δική μας, η δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος, να γεννήσει τα δύο τέκνα της, την άρτεμη και τον Απόλωνα. Έτσι. και πήγε και εις την δήλων, η δήλος η οποία ή βυθισμένη και εφάνη, δήλος εφάνη. Εδηλώθη. Εδηλώθη, βγήκε επάνω. Και όταν πήγε εκεί μας λέει ο μύθος αλλά πρέπει να τον αποσυμβολήσουμε να γνωρίζουμε Μάλιστα. ότι πρώτη εγεννήθη η Άρτεμις η οποία βοήθησε τη μητέρα της μετά να ξεγεννήσουν και τον Απόλλωνα. Μας δίνει χρονικα... Από μωρό μόλις και... Ζήκε... δίνει χρονικά ωρία μεγάλα. Ναι. Η ηρωή, Άρτημις είναι η ροή των ακτινοβολιών, Μάλιστα. της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, μετά από το σύμπαν όταν είπαμε δημιουργήθηκε ναι. και γεννιέται και ο απόλον, ο οποίος ήτο ο... η θεότητα, της ηλιακή ακτινοβολίας Γι' αυτό ελεγόταν και εκιβόλος Όπως οι εκτίνες βάζουν εκ του μακρόθεν Εμείς το είπαμε εκιβόλο Ότι μπορεί από μακρά να μας πλήξει Πράγματι αν καθίσω στον ήλιο Θα από καώ, μακριά, θα καώ από μακριά. Το... Αυτός ο μύθος Όταν τον πάρει ένας και δεν μπορεί να τον αποσυμβολήσει Και δεν γνωρίζει και τη σύγχρονη επιστήμη Θα πει τι λένε του τι δω Όταν καθίσεις όμως και τα βάλεις και δεί. Τι σημαίνει το λιτό, τι σημαίνει δήλωση, τι σημαίνει άρτεμις, τι σημαίνει απόλυτο και γιατί το γράφω με δύο λάμδα. Και δεν το γράφω ε με και δύο πού λάμδα. Δεν ξέρω τι σα ξέρω εγώ, Αγόρι. Μ' ότι ρεπούσει, με να ρωτά. Μπράβο. Εκεί. Εσύ έχεις ρωτήσει τη ρεπούση και ξέρει. Ε, ναι. Άμα ξέρει, πε. Διότι είναι η δυτή ηλιακή ακτινοβολία, είναι η θερμική και είναι και η ράδιο ακτινοβολία. Ένα ε, για που ακούμε. Άσ' να πάμε να τραγωρίζει μου Τι αυτά που Δεν να πας να λέει το The old hometown looks the same As I step down from the train And there to meet me Here's my mama and Papa Down the road I look And there runs Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch The green, green grass of home Yes, they all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 look around me at four grey walls that surround me and I realize yes I was only dreaming for there's a God and there's a sad old pottery. on and on we'll walk at daybreak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 Είχαμε το Θωμά Ιωάννου, δηλαδή τον Ντομ Τζόνσ εδώ, στον αλπεντο 14. com. Άγνωστοι επισκέπτε, κάθε εκεί, εκεί βράδυ κρατάμε το έθιμο μετά τα σ8. Σήμερα έχω μου δύο αγαπημένου φίλου, τον κύριο Καλογεράκη Γιώργο και τον κύριο Διαμαντάρα Ελευθέριο και λέμε ότι μα κατέβει. Το άτομο ήρθε εδώ να μα καταστρέψει την εκπομπή. Λέει τώρα τι έλεγε ο Εσχύλο και πώ γράφεται αυτό και ο Απόλων και η Άρτεμη και αυτά και η Λιτό δηλαδή κινέζικα. Δεν είμαστε καλά Θα λαθούμε Ένας φίλος ρωτάει λοιπόν εδώ Άσχετα με όλα που λέμε αγαπητοί φίλοι Γιατί τα άρματα μάχης έχουν το ελληνικό λάμδα στο πλάι τους Τυχαία είναι η ερώτηση Δεν το θέτει ναι. Εάν το γνωρίζει Είναι καλά. όπως οι ασπίδε των λακεδονιών Είχαν το λάμδα μπροστά Μάλιστα Οκ. Okay. Λοιπόν Γιώργα λοιπόν, Κάνε μια ρε... σούμα τώρα Α, Παρακαλώ πες, με, πες. Τι έχουμε πει μέχρι τώρα, γιατί δεν ο... είναι τώρα... και εύκολα αυτά που λέμε, έχουμε... Ειδικά για τη ραδιαισθησία. Ειδικά τώρα την αμβάνομαι... το αντιλαμβάνομαι. Να το σύνθεσουμε πάλι. Και πάλι πολύ απλά ευχαριστώ. Έχουμε ξεκινήσει με τον ορισμό τη ραδιαισθησία. Ε, περιγράψαμε όσο πιο αναλυτικά μπορούσαμε την πρακτική της διαδικασία. Ε, τα μεταφυσικά της στοιχεία. Την περιγραφή των εκκρεμών. Την περιγραφή των. Ε, θα σου έλεγα ότι έγινε μια αποκάλυψη ή μια. Ε, επιφάνεια ή όπως ένα άλλο άλλος φάνης που είπε ο δάσκαλο, ε, ενός ε, πολύ σημαντικού ολογράμματο ενός χάρτη, το σώμα ψυχική ψυχή πνεύμα και από πού θέλουμε να ξεπινήσουμε για πού να πάμε, να φύγουμε δηλαδή από τη μαύρη ζώνη το μίσο στο θυμό και να φτάσουμε στην ενοποίηση αυτό είναι το βασικό ολογράμμα της δηλαδής Εκείνο ο στόχος που θέλουμε να αποκαταστήσουμε φορτήσεις και ψυχικές φοβίε. Ε, όπως η Λιτό, Λίθη, ε, γέννησε τα τέκνα του φωτός στην Άρτεμη και τον Απόλλωνα που την το ημερονύχτιο, ναι, ναι. τη νύχτα η Άρτεμη, το φως του Απόλλων βοήθησε η Άρτεμη η νύχτα τη Λίθη, να φέρει στο... να αναφανεί το φως έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι με αγνότητα κάθαρση και με αγάπη μπορούμε να... Βοηθήσουμε ένα στον άλλον και μέσω της ραδιεσυσίας που είναι ελληνική μέθοδος να αποκτήσουμε την ικανότητα της διάκρισης. Ε, δεν ξέρω σε τι άλλο ουσιαστικότερο να... Όχι, όχι. Ε, σούμα ε, να το κατανοήσουμε λάδι. Ε, ε, ε, σούμα... ε, ε. ε, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ισσούμα ε, είναι ότι θα ήθελα να μου επιτρέψει να πω το εξής, ότι με όλη την εμπιστοσύνη που έχω στη μέθοδο, ε, Όπω και σε κάποιε άλλε εναλλακτικέ μορφέ θεραπεία που χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι. Ναι. Παρά τα αυτά, όλε αυτέ οι μέθοδοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν καμία ιατρική διαβούλευση, ούτε καμία ιατρική μέθοδο. Λειτουργούν πάντα επικουρικά, ε, Είναι... βοηθητικά, ω αρρωγή ναι. στι όποιε. Ναι, αυτό καλά και αν σε το λε, διότι πολλοί νομίζουν ότι καταργείται η κλασική ιατρική. Σε καμία το περίπτωσο. Σε, σε όποιου αρέσει να αρέσει, γιατί χρησιμοποιείται αυτή η κλασική και. Τι κάνει γιατί δεν κάνει Άρα. άλλο θέμα, εμείς μιλάμε για άλλα πράγματα Επειδή μας αφήνεις και λέμε ότι μας κατέβει Έτσι Μίλησε δεδε. και ο δάσκαλος για κάποια πρωτόνια Η κοσμική αρχή που επιμένω εγώ της αρχής της κίνησης και της δόνησης Έφερε ένα γάμο πρωτονίων και ηλεκτρονίων που αναφέρθηκε ο δάσκαλος Και μέσα από αυτή τη διαδικασία υπήρχε ένα τέλεσμα που έφερε τον ηλεκτρισμό, μαγνησμό και ηλεκτρομαγνισμό Mm. Αρχαιότατες λέξεις που mm. αν τις αφαιρέσουμε από το αγγλικό λεξιλόγιο δεν θα ξέρουν Αν θα πάνε στην επόμενη γωνία ή όχι mm. Και το λένε Electron τώρα Electromagnetic Ναι αγγλικά τώρα mm. κατάλαβες ναι. mm. Να, Εντάξει Μέζεα που λέει ο Ζουράρης Λοιπόν τραθούμε Για λέγε δασκαλέ Παρακαλώ κύριε μου Ναι ε, τι είναι. Ο Θαλής ομιλήσιος Λέγε ο Θαλή ομιλήσιο. Μόλι σου είπα, ότι σου, μου καταστρέψει την εβδομή, σταμάτησε. Και ήμουν και ευγενικό. Ε, Άμα ας... λε τώρα σε ένα ραδιόφωνο που μα ακούνε σε όλο τον πλανήτη, η Λιτό, η Άρτεμις, ο Απόλλων τα Πρωτόνια και αυτά, σου λέει αυτή εκεί μέσα είναι τρελή. Δεν είναι στα καλά του. του. Και το... δεν λένε πού θα βρούμε το πόκεμον σε λίγο που τρέχουν όλοι. Άρα μαλάκε είναι αυτοί που τρέχουν. Ή εμεί πρέπει να βρούμε ποιο είναι ο μαλάκα. Δηλαδή ε, αν δεν ξεχωρίσουμε το πόκεμον Εκτές τους έστειλαν σε ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο ναι, Πηδή ξανε και διεκόπη συγκοινωνία για πολλή ώρα Πέσανε χιλιάδες στον αυτοκινητόδρομο Και κυνηγάγανε το πόκεμον ναι. Εντάξει μια χαρά είμαστε Ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει πόκεμον Δεν έχω ιδέα Είναι το μικρό Το το ποκίτο που λέμε το μικρό το, το, Ναι το πόκετ το μικρό το μάνσερ το... το τερατάκι τα μικρά τερατάκια τα που μικρά είχαν... Τερατάκια. Πριν, τα μικρά τερατάκια Ελάς, που πρέπει να βρουν. να κυνηγάμε τα τερατάκια και να αφήνουμε τα ουσιώδη και τα λοιπά. Εδώ καίγεται το σύμπαν γύρω μας και αυτοί συζήτηση. τώρα. Ο Θαλής ο είχε, επανύλθε, είχε ναι. περιγράψει και είχε παρατηρήσει ότι όταν έπιανε το ηλεκτρον και το έτριβε, ότι αυτό είχε την ιδιότητα να έλκει άλλα σώματα. Παρατήρησε επίσης ότι όταν έπαιρνε τον μαγνήτη ένα υλικό από τον Μάγνητα ποταμού ναι. αυτός είχε την ιδιότητα να αερά να ερά τον σίδηρο τον αγαπούσε τον ίλκυε τον σίδηρο τον και... ερωτευόταν ερω... αυτή είναι η έλυξη η ναι, ναι. ο Μαγνήτης λίθος λέει αερά σίδηρο έτσι το ναι, περιγράφει ναι, ναι. και την ιδιότητα αυτή του ηλεκ... από το κεχριμπάρι από το ηλεκτρον Είπε την ιδιότητα αυτή, αυτή την ενέργεια που δεν την έβλεπε, δεν μπορούσε να την πιάσει, αλλά την διαπίστωνε από το αποτέλεσμά της, την ονόμασε ηλεκτρισμό. Και έκτοτε έχουμε τον μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό. Και ξέρουμε τώρα εμείς, εδώ και 200-300 χρόνια εμείς, αλλά το γνώριζαν αυτό οι αρχαίοι προγονείς μα ότι μπορώ να κάνω παραγωγή ηλεκτρισμού, και να μετατρέπω τον ηλεκτρισμό σε μαγνητισμό και παράλληλα να έχω μαγνητικά πεδία και όταν διακόπτω τα μαγνητικά πεδία να παράγω ηλεκτρισμό. Γι' αυτό λέγεται ηλεκτρομαγνητισμός και έτσι κάποτε τα μαθαίναμε και τα σπουδάζαμε. Δεν είναι τυχαία. Ξέρουμε ότι οι Αλεξανδρινοί τουλάχιστον είχαν μηχανέ παραγωγής ηλεκτρισμού είχαν κάνει κινητήρες στην εποχή εκείνη διότι είχαν κάνει αυτόματα είχαν κάνει ρομπάτ κινούμενα άνοιγαν πύλες μεγάλες βαριές με διάφορες μεθόδους όπως ανοίγει τώρα με τα κύτταρα όταν μπορεί να περάσεις είχαν ρομπότ τα οποία πήγαιναν και σερβιραν στους προσκεκλημένους στα συμπόσια Ο, καλά, τώρα πήγες εσύ αλλού. και έχουμε τόσες περιγραφές που αν θα κατέβει ένας κάτω στην Πελοπόννησο να πάει στον Κοτσανά τον άνθρωπο, τον μηχανολόγο ασχολείται χρόνια και έχει κάνει διάφορα α, στο κατάκολο είναι η έκθεσή του, έχει κάνει κατασκευές αρχαίων α, αυτομάτων μηχανισμών, θα διαπιστώσει ότι είχαν τέτοια πρόοδο που αν δεν ερχόταν ο χριστιανισμός να επιβληθεί διαπυρός και και να τους παλουκώνει όλους. Εννοείς τώρα τη θρησία Βεβαίως. Κάτσε να τα λέτε αυτά, μην τα λέω Βεβαίως. εγώ. Βεβαίως. Κάτσε εγώ κάνω την εκποίηση. Θα είχαμε Εσύς πάει λέτε, τουλάχιστον πριν από χίλια χρόνια στη σελήνη. Τώρα η ανθρωπότητα θα είχε μεταναστεύσει σε άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Ε, εντάξει, είναι να φεύγουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδί το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό και μετά θα σας πω τι τραγουδί είναι αυτό. Ποιοι τραγουδάνε και ποιοι παίζουν Εδώ είμαστε λοιπόν, albedo14.com Έβαλα ένα ιδιαίτερο τραγούδι ε, Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη Είναι παραγωγή 1975 Από το άλμπουμ Ο Δες Βαγγέλης Παπαθανασίου Ηρήνη Παπά Και το τραγούδι λέγεται Ο χορό της φωτιάς κοινό πυρηγείος Δηλαδή fire dance Όπως είναι και ο τίτλος Λοιπόν Ακόμη albedo14.com Καλησπέριζω του φίλους που συνεχίζουν να μπαίνουν μέσα ακόμα Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο Σταίνω την καλησπέρα μου στη Μεγάλη Βρετανία Έχουν μπει εδώ και ώρα οι φίλοι μου από εκεί Αλλά δεν τους καλησπέρισα Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα Και είναι ιδιαίτερο αυτό Διότι είναι ημέρες τέτοιες και λείπει ο κόσμος Λένε εδώ τα τρελά για σένα και για τον Γιώργο Ο Θεός, ο διαμαντάρα Λοιπόν, καλά, εντάξει τώρα Λοιπόν Έχω κοντά μου το φίλο μου, αδερφό δάσκαλο εδώ, το Λευθέρητο Διαμαντάρα. Τον είχαμε και την περασμένη Κυριακή και είπε τα γεωπολιτικά και τι δικέ του αντιλήψεις για τα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Και το φίλο μου, το Γιώργο τον Καλογεράκη, ο οποίος ασχολείται με ιδιαίτερα πράγματα και ένα από αυτά είναι η ραδιαισθησία και οι θεραπείε μέσω των εκκρεμών. Κάτι που, όπως έχουμε πει από την αρχή, είναι τρόποι θεραπειών από την αρχαιότητα και δεν είναι κάτι το Λοιπόν, ε, ποιος θέλει να πει κάτι, να συμπληρώσει πάνω σε αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Δεν μιλάει ναι, κανείς. Μου επιτρέπετε. Ναι. Παρακαλώ, κύριε μου. Κάτι συγκεκριμένο, Γιώργο, για να πω ότι μου κατέβει. Μα εδώ, ό,τι oh, yeah. μας κατέβει λέμε τώρα. Αν δεν θα κατανοητή oh, yeah. και το Υπουργείο Παιδείας διαφωνεί, Ναι. Yeah, yeah. ε, μη στα μέζεά μας, oh, yeah. διότι εμεί oh, yeah. ως ήθιστε έχουμε το ε, συνήθιο oh, yeah. να μαδάμε το γαμάδιον. Oh, yeah. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Λοιπόν, ό,τι μου κατέπεσε είναι λοιπόν, η εξέφνη, όπω έλεγαν κάποιοι άλλοι. Εξαπίνης. Εξαπίνη. Ε, να αναφερθώ λίγο πάλι στη ρευθεσία. Θέλω να τονίσω ότι αυτό λέω, το σύστημα είναι ένα σύστημα αυτεπίγνωση. Έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνο για καλού σκοπού. Υπάρχει ένα κλάδο τη ιατρική που δεν με αφορά εμένα προσωπικά που λέγεται δονητική ιατρική, πάνω από 20 χρόνια. Υπάρχει ένα Αμερικανό συγγραφέα, ο Ρίτσαρτ Γκέρμπερ, που έχει γράψει δύο-τρία βιβλία Vibrational Medicine. Μάτσε. Αυτά δεν μα αφορούν, αλλά υπάρχει και ξένη ιατρική βιβλιογραφία για την δονητική ιατρική. Το σύστημά μα έχει σχεδιαστεί αρχαίωνα για να εξυπηρετεί, όπω είπαμε, μόνο καλού και αγαθού σκοπούς. Δουλεύει μόνο με το λευκό. Η χρήση γίνεται μέσω ραδιοσθητικών διαγραμμάτων. Χρησιμοποιούμε μέτρα. Τα εκκρεμή είναι γεννήτριε κάποιον ακτινοβολιών. Τα οποία όπω είπαμε, δημιουργούν κβαντικά <coughs> κύμα σωματίδια, μεταφέρουν την πληροφορία και μα παρέχουν την ικανότητα τη διάκριση. Ε, είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε από του ακροατές σου για οποιαδήποτε πληροφορία και ίσω κάποια στιγμή έχουμε και εικόνα. Ναι, θα έχουμε <coughs> από το φθινόπωρο. Να πω εδώ στου φίλου, συγγνώμη που <coughs> το συμπληρώνω, μου έρχονται έτσι, ότι το φθινόπωρο θα έχουμε και WebTV και θα έχουμε και μια συνεργασία που έχω εγώ με ένα στούντιο φίλου όπου εκεί κάνει τις εγγραφές ε, τις τηλεοπτικές ο Γρηγορίου «Το άρωμα Ελλάδος» που είναι τίτλος αυτής της εκπομπής και τον έχουμε και εδώ και ο, οι εκπομπές αυτές που θα συμμετέχω και εγώ και άλλοι φίλοι εδώ για να το εμπλουτίσουμε το, το θέμα παίζονται σε 25 τοπικά κανάλια τηλεοπτικά στην περιφέρεια οπότε έχουμε 25 τηλεοπτικά κανάλια στην περιφέρεια άρα όλη την Ελλάδα θα έχουμε και Web TV, θα το ανεβάζουμε εδώ τα CD αυτά που θα γράφουμε, τα τηλεοπτικά εννοώ Θα ενεργοποιήσουμε το Web TV που έχουμε ως αλμπέντο σύντομα το ραδιόφωνο που υφίσταται και πάμε μια χαρά γιατί έχω ρίξει και σκούπα σε πολύ κόσμο Εννοείται και ετοιμάζω και πολύ δυνατές συνεργασίες με άτομα καθαρά Όπως λέει εδώ ο ραδιοαισθητής Για λέγε ραδιοαισθητά Α, να σου ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το αντικείμενο, από την πρώτη μέρα που το έπιασε στο μυαλό σου, Είναι από τι αρχέ του 2011. Πήρχε μια, μια διαδικασία μεταβάσεων, α πούμε, σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο βαθμό. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιε επέκεινα διαδικασίε, όπω ο καθαρισμό και η ανάπλαση του εθερικού σώματο. Που δηλαδή υπάρχουν και περιφερειακέ Μέθοδες τη ραδιοσυσία, δηλαδή οι οποίε είναι άλλα μεγάλα κεφάλαια αυτά. Ε, μπορούμε, αν θέλει τις προσεχές της περίοδος, να τα αφήξουμε. Βέβαια, είπαμε Σεπτέμβριο, ξεκινάμε Βέβαια. δυνατά εδώ. Θα έχουμε, αγαπητοί φίλοι, δύο-τρεις εκπομπές την ημέρα, πάντα απόγευμα, μετά τα 6-7 yeah. και το πρωί κάνουμε άλλα πράγματα. Θα έχουμε συνέργειε με διάφορους φίλους που έχουν δυνάμει και μηντιακή δύναμη και στην ενημέρωση κλπ. Κάνουμε εν γέννη μια αναδιοργάνωση, ένα ριφρέσ, όπως έλεγε στη ραψοδία, ο Όμηρος. Λοιπόν, by the, way, by the way. Έτσι, μπράβο. Συνέχισε. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με τη μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σε αυτήν την εκπομπή με βασικό καλεσμένο τον δάσκαλο μα Λευθέρη Διαμαντάρα. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι. Και κάτω παραμένω στη διάθεσή αέρα. σου, παρακαλώ. Αν εσύ μπορεί, που μπορεί, αλλά είναι και θέμα επαγγελματικών σχολείων. Να, να έχει έστω μία φορά τη βδομάδα και μία ώρα, να γίνανε δύο, να κάνει μία σειρά τέτοιων εκπομπών. Θα το στήσουμε, δεν είναι δυσκολό Η πρόταση είναι ανοιχτή από τώρα, τελεία Βρισκόμαι στη διάθεσή σου Ναι ε, το το πολύ να, μεγάλη μου Όχι χαρά. να έρχεσαι καλεσμένος Μια φάτου τη εβδομάδα Να έχεις μια ώρα, θα βρούμε και τον τίτλο και λοιπά, Που θα φύγεις Θεματικές ενότητες τέτοιες Και θα καλείς και εσύ κόσμο Π.χ. πως είναι τώρα διαμαντέρα εδώ Δεν είναι ανάγκη όλοι να περνάνε Μέσα από την τετραωρία που είναι η νορμάλε εκπομπή Των αγν θα κάνεις, να σπάσουμε τι ενότητε να ακούει ο κόσμο περισσότερα και πιο, με σαφήνεια. Γιατί τώρα εδώ τα λέμε όλα συμπυκνωμένα, άσχετα με το χιούμορ που κάνουμε, γιατί γι αυτό είναι απαραίτητο κλπ. Και λοιπόν, και λοιπόν. λοιπόν συνέχιση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Σου είπα ότι βρίσκομαι στη διαθέσεις σου για οποιαδήποτε τέτοια Φωνάζουν συ, συνέργεια. Φωνάζουν ήδη. Σάββατο, Σάββατο λένε να είναι εγώ. Α, Σομανδρέα, μου, πήγαινε κανένα μπάνιο. Που είσαι και στου αλλιού Θεοδόρη, πώ λένε. Λοιπόν, mm. θα φίλου του δικού πάρα Έτσι. Και ήθελα να ευχηθώ και να μοιραστώ μόλις στους συνέλληνε να μην ξεχνάμε τη, το δρόμο τη αυτογνωσίας, την εσωτερική μας μελέτη, τη σπουδία του εαυτού και την αλληλεγγύη και την προσφορά. Ωραία. Δεν κλείσαμε, θα πάμε διάλειμμα, το μάζεξουμε τώρα. Ναι, Διαμαντάρα, για κάτι. Βλέπω ότι η κατάσταση όπως εξελίσσεται γρήγορα θα έχουμε εμείς Μεγάλες ανατροπές. Ανατροπές σε πολλού τομείς. Π.χ. Ανατροπές οικονομικές, ανατροπές πολιτικές, ανατροπές κοινωνικές. Ε, ε, επέρχεται μεγάλη δυσαρέσκεια. Οι φόροι όπως επελάβουν δεν μπορεί ο κόσμος πλέον να τους εξυπηρετήσει. Οι εταιρίες οι μεγάλες που ήταν διαβιούμενες. Μία-μία... Ναι. Έχουν φροντίσει να έχουν βγάλει τα περιουσιακά του στοιχεία έξω και τι εγκαταλείπουν και κάθε μία εταιρεία, μεγάλη που εγκαταλείπεται, από πίσω ακολουθούν πάρα πολλέ μικρέ που τι ακολουθούν στον όλεθρο. Δεν ανέβει... τα πληρώνουμε αυτά εμεί. Ε, Ποιο θα τα πληρώνει, ο κόσμο. Ναι. Πάντοτε έτσι γίνεται. Εδώ διάβασα τώρα, συγνώμη για να το συμπληρώσει, ότι 45 εκατομμύρια δώσανε το σιδηρόδρομο, ναι. δηλαδή βαγόνια, τρένα, εξοπλισμό. Ε, κτηριακές εγκαταστάσεις και το οικόπεδο που διαχέεται στο Σεδρομικό Δίκτυο είναι ένα οικόπεδο αυτό, που μέσα τρέχουν τα τρένα, που κάνει δύσεις εκατομμύρια, θα τους έδωσαν 45 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε ένα ακότερο, και 47 εκατομμύρια στρίξαν 8 χιλιόμετρα στη Νέα Ιωνία Οδό. 8 χιλιόμετρα. 47 εκατομμύρια, δηλαδή πόσο κάνει το χιλιόμετρο, 10 εκατομμύρια το χιλιόμετρο, 7 όταν στην Ευρώπη κάνει δηλαδή ένα, με, ένα εκατομμύριο. Ναι, με πλάκες χρυσού είναι στρωμένο. Ναι, ναι. Δηλαδή, η Μάρτον, η αυτή δεν είναι κλεφτρόνια, αυτή είναι ψευτρόνια, για να συνοούμεθα. Λοιπόν, βάζω ή... ένα τραγούδι και ολοκληρώνουμε για να κλείσουμε να σας πάω στο τρένο. Λοιπόν, άκουσα με simple mind, river εδώ, αλπέντο 14.com. Άγνωστοι επισκέπτε, κάθε Κυριακή είμαι θα εδώ στα Σεπάλξει από το 1988 το χειμώνα. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι το χειμώνα. Ετοιμάζουμε καταπληκτικά πράγματα. Να το έχετε υπόψη αυτό. Διότι θα γίνει τη Κακόμοιρ. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Κλείνουμε δύο χρόνια αισίω στον άλλο μήνα. Θα ετοιμάσω εγώ ένα πάρτι που θα έρθει όλος ο κόσμος ο καλός. Δεν λέω ακόμα τίποτα, παρότι λείπουν πολλοί είμαι σε αναδιοργάνωση εγώ. Και ω εκ τούτου αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Έχω καθαρίσει και το τοπίο δηλαδή, διότι έχω ενεργειακά βαμπύρ πολλά δίπλα μου και τα έχω τα ταπώσει και εδώ θα είμαστε να τα λέμε... Λοιπόν, κοντά μου σήμερα ήτανε, τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, να προλάβουμε και τα τρένα... Ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, αγαπημένος φίλος, το κειμώνα θα είναι εδώ στενά κοντά μας και με εκπομπές ειδικέ για θεραπείες ενεργειακές με τα εκρεμή και όχι μόνο και ο Λευθέρης ο Διαμαντάρας, ο οποίος αποτελεί έναν από του βασικού φίλους ερευνητές που έρχονται εδώ και μας ξεστραβώνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, Λευθέρη, από σένα, να κλείσουμε και θα τελειώσω με τον Γιώργο. Ήταν α, μια ενδιαφέρουσα βραδιά Μπορέσαμε να θίξουμε θέματα τρέχουν, τρεχούς της φύσεως, Να πάμε στους προγόνους μας Και με τον Γιώργο τον Καλογεράκη Να αναπτυχθεί και το θέμα της ραδιαισθησίας Το οποίο είναι τόσο παλαιό όσο και ο άνθρωπος Αλλά το έχουν εδώ παραγνωρισμένο και μας το πλασάρουν ότι έχει ανατολική προέλευση και ότι άλλοι είναι και άλλοι κάνουν και δείχνουν. Ναι, ναι, ναι. Τα πάντα ξεκινούν από εδώ. Ναι, μη ε, σε πούνε ρατσιστή τώρα, επίσης, φοβάμαι η εγώ. Η ραδιαισθησία μπορεί, με την ραδιαισθησία μπορεί να ασχοληθεί κάθε άνθρωπος αρκεί να το θέλει, διότι έχει και εκείνο μέρος των υπερεσθήσεων εκτός από τις πέντε θύσεις, mm -hmm. αρχεί να του δοθεί η δυνατότητα και να του δείξουν πώς μπορεί να καλλιεργήσει και να αναπτύξει και σε ποιο βαθμό μπορεί να αναπτύξει αυτά τα οποία φέρει και ο κάθε ένας μέσα του. Έτσι. Και αυτό που όπως... πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάμε τον εσώτερο εαυτό μας και όχι τι κάνουν είναι... οι άλλοι. Το υποκείμενο πάντοτε είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο, διότι όταν είναι ακάθαρτο το υποκείμενο και το αποτέλεσμα που θα κάνει θα είναι αρνητικό στους άλλους που θα έχει απέναντί του. Έτσι. Πρέπει να είναι καθαρός και θα πρέπει να χρησιμοποιεί την μέθοδο του ελληνικού διαλογισμού, να κάνει την κάθαρση του και να μην κοιτάζει το ίδιο ατομικό Ωφελός. Και να σκέπτεται ελληνικά Ελληνικά α, είναι Αυτό το είπαμε Ότι φροντίζουμε πρώτα τους άλλους Να είμαστε αγωγή θετικών σκέψεων και ενεργειών Λόγω έργο ιδιανία θετικών Και μετά όλα τα άλλα έρχονται okay. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι Οι οποίοι έχουν ταλέντο Ας το πούμε χάρισμα Από τη φύση Ζωστά. Να είναι πιο ραδιοαισθητικοί και αυτοί μπορεί να εξελιχθούν και να γίνουν οι δάσκαλοι για τους άλλους. Σωστό. Α, έτσι είναι πάντοτε και όλοι να διαβάζουν, να μελετούν τα αρχαία κείμενα και να είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες. Α, αυτό είναι το ζουμι. Οι δυσκολίες θα περάσουν, θα γίνουν ανατροπές όπως είπα και προηγουμένως, αλλά το, το, το, ο τροχό γυρίζει... Ο τροχός γυρίζει, η ιστορία έρχεται στην θετική πορεία της και θα έχουμε εξελίξεις, ναι με νεπόδυνες, αλλά μετά θα έρθει κάτι το πολύ καλό. Ευχαριστώ Καλη... πάρα πολύ, Ευχαριστώ. όλου όλους τους ακρατά όλα τα μήκη και πλάτη της γη. Και να σε δεσμεύσω, επειδή ξέρω ότι θα είσαι εδώ, δεν θα λείψεις, για καλοκαίρι ως με το που σου κάνω τηλέφωνο θα είσαι στον Αλμπέντο. Κάποια Κυριακή εννοώ από τις προσέχεις Κυριακές Εντάξει Εντάξει okay. Επανάληψη στην εκπομπή Ωραία Τρία έως πέντε λεπτά αφού τελειώσει η εκπομπή Να την περάσω στο κεντρικό υπολογιστή Θα τη βάλω σε επανάληψη Τώρα για άλλη μέρα θα το δούμε Και έχω να βάλω πολλές επανάληψεις το έχω καθυστερήσει Αλλά τη συγκεκριμένη εκπομπή Μια και ήταν έτσι πιο μικρή σήμερα Δυόμιση ώρες πόσο είναι θα την βάλω επανάληψη μόλις τελειώσουμε, αμέσως δύο-τρία λεπτά μετά. Λοιπόν, ε, Γιώργα. Αγαπητέ Γιώργο, πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τον Λευθύνη Διαμαντάρα, διότι προσέδωσε κάποια άλλα φώτα για τη ραδιοσυσία, Έτσι. πέραν τη πρακτικής περιγραφής, την οποία προσπάθησα εγώ να, να αποδώσω και σε προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Ε, θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου και για όλους και καλό όλους συνοδοιπόρους, ειδικά τους Έλληνες να αναλάβουν μια κοινωνική πνευματική δράση αλλά και μια προσωπική πνευματική δράση Ωραία. με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ε, είμαι και πάλι κατάπληκτος για την απανταχού το χάρτη τον είδες, είναι Το χάρτη τον είδα. Έτσι. Ε, και θα μου επιτρέψεις να πω ότι αποτελούν ένα δίκτυο ανησυχία αναζήτησης, φωτό και γρήγορσης. Ε, αυτό ακριβώς. Ε, για το οποίο μιλάμε. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι απο, έχει αποφασιστεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που θα προκύψουν γεωπολιτικές και Όχι μόνο. πνευματικές. Ε, και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Είμαι στη διάθεση όλων... Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Εδώ ο πυρήνα είναι ελληνικό η σκέψη είναι ελληνική, Έτσι. τα είπε και ο δάσκαλός μας Ο οποίο μεγάλο... πάντα, έρχεται πάντα εδώ, λέει ότι του κατέβει, πρόσκει και μου χαλάει την εκπομπή. Ναι, ναι, το έχω παρατηρήσει. Το κατάλαβε. Ε, αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Ε, εγώ προσωπικά βγαίνω Δυνατότερος έχοντας μάθει πολλά πράγματα. Και αυτό που μαθαίνω είναι το ότι, είμαστε, ότι η ελληνικότητα στον πλανήτη αριθμεί πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Και στο διάστημα. Όλα ελληνικά είναι. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Στα μέσα μα. Λοιπόν, έκλεισε. Έκλεισα και ευχαριστώ θερμά. Κι εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργο Σοκαλογεράκη, ο φίλο μα, ο, ο οποίο ήταν εδώ από το Πορο κοντά μα. Ακούσατε άγνωσου επισκέπτε. αλμπεντου14.com. Ενημερώνω. Τρίτη βράδυ μετά τα 7.30 έχουμε. Ε, Γρηγορίου Τετάρτη, εκτάκτο στα ντοκουμέντα αρχείου στι 8 θα είναι εδώ κοντά ε, ο Λευτέρη ο Αργυρόπουλο για θα βρεθεί στην Αθήνα. Οπότε θα πούμε διάφορα κάτι καινούργια που μου είπε ότι έχει να μα ανακοινώσει. Ε, θα έχω εξαίρετου καλεσμένου στην επόμενη Κυριακή. Ακούτε, Αλμπέντο 14. Καλησπέριζω το φίλο μου τον πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Όλου όσου μπήκαν μέσα, έστω και τελευταία στιγμή, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κύπρο. Και από την Αγγλία μέχρι την Πελοπόννησο Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα Όλους Εδώ θα είμαστε εμεί. Ο Σαραγάς ξεκουράζεται θα έρθει και αυτός είναι, Έχουμε τρεις λευθέριδες εδώ Σαραγά, διαμαντέρα Αργυρόπουλο Είναι η Αγία Τριάς ξέρετε Λοιπόν και μην ξεχνάτε Θα παίξω επανάληψη σε πέντε λεπτά Τη συγκεκριμένη εκπομπή Και να βρούμε τα Pokemon Τα δικά μας Pokemon είναι Στη Λεωφόρο Αμαλίας εκεί μπροστά στη Βουλή μέσα Μπορείτε να πάτε να τα βρείτε Με το λευκό χορηγό Με πατάτες, ντομάτες, αυγά Ελληνικά προϊόντα να προτιμάτε πάντα Και α είναι και σάπια Και το έθιμο λέει Όταν αυτοί θα λείπουνε Συντόμως θα την κάνω να ξέρετε Εμείς εδώ θα είμεθα Καλό βράδυ. Go,